Ο Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος Αν τον Ρίσιο, πάρα πολύ συμπαθής Ο Φούχτελ Πάρα πολύ συμπαθής Που είπατε την μνημονία είναι να λέω λοιπόν pone ότι que esta es y de otro tengo desde como Speed, κύριε Δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω απ' τα ρούχα Εγώ γίνεται τα ρούχα Εγώ περιμένω μια απάντηση Αν δεν θέλετε να μ' απαντήσετε Δεν θέλω να σας απαντήσω όμως Σας απαντώ Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε Ότι οι υπουργοί, οι προφυπουργοί Οι λεπτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό Με 258 ψήφους Ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους Επειδή τις κρατάνε Επειδή υπάρχουν χαρτιά για τις Siemens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 die späten Nebel dreh, wird bei der stehen, mit dir, Lily Ξένη Είτε, είναι Είναι γραβάτα Γεια σας φίλες και φίλοι του πλατεία Radio. Ακούτε την Back Germanika. στο μικρόφωνο της πλατείας ο Πάνος του Έχουμε να κάνουμε τα εκπομπή δύο βδομάδες Οπότε, είμαστε υπέροι στην κανένα νεωμένη Ε, θα έσω και έτσι <laughs> I I tell... Από όλα λοιπόν έχει η σημερινή εκπομπή Γιατί... Μέσα σε αυτέ τι δύο εβδομάδε, τι οποίε δεν βγάλαμε ταξιδερμάνικα, έγινε τη στα μάτια από, χτυπήματα, από το χτύπημα στο Παρίσι μέχρι του πληστηριασμού πρώτη κατοικία. Πανεργατική, πανεργατική, Πολυτεχνία, Ινδυρίνη, Τσπαναγία στα μάτια. Αγρότε. <laughs> Με Οπότε να συντονιζόμαστε στο πλατεία radio.alicentumeradio.com ή εναλλακτικά στο πλατεία-radio.caster.fm πλατεία-radio.radio.com ή πλατεία-radio.caster.fm όπου μπορείτε να μας στέλνετε και στο chat του σταυμού άμα θέλετε. Ε, χαιρετάμε το Γαλλαντικό χωριό και ερχόμαστε. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Βοναούς μετά από πολλές μεγάλες μάρες. Ονομαστική αρχής όπως ο Β' Σέζον αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα του στα πόδια του Ιούλιο 4. <ΣΣ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή, όλη, όχι, γιατί μια περιοχή αντισπέκεται νησί χώρος των ελληνικαταστικών, μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα αρωμαϊκά στρατόπεδα. <Συσχερή> Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε την γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, πολλών ημερών διαπραγμάτευση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατέληξε σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Ο έντιμος συμβιβασμός είναι να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Οπότε επίσημα, μετά τη, το συμβιβασμό κυβέρνησης και κουαρτέτου, πάβει η προστασία της πρώτης κατοικία. Ουσιαστικά με τα νέα που μπαίνουν, πάβει η προστασία της πρώτης κατοικία. Αυτό το άλλοτε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζί, γίνεται κανένα σπίτι στα χέρια δύο λοιπόν. Τον έχουμε το τσύπτρω, τον έχουμε και σε σημερινή εκπομπή, να λέει σε πλήθο κόσμου ε, που χειροκροτάει από κάτω και που να είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει το, το σύμφωνο κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Τελικά μάλλον όλα τα σπίτια τα βλέπουμε να πηγαίνουν στα χέρια τραπεζίτών, καθώ το 40% περίπου των σπιτιών αναμένεται να μπουν σε μια διαδικασία του Είτε θα φτάσω στον πληστηριασμό, είτε δεν θα φτάσουν στον πληστηριασμό. Πάντω θα μπουν σε μια διαδικασία όπου θα κινδυνεύσουν από πληστηριασμό. Εντάξει, μου αυτό είναι και ένα τρόπο να καταργηθεί πιο ένφυα. Του λέγανε, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και το είχε, α πούμε, σαν λάβαρο προεκλογικό του. Με κατάργηση του ένφια. ωραία, όταν θα μα πάρουν τα σπίτια, προφανώ και δεν θα πληρώνουμε ένφυα, γιατί πλέον δεν θα ανήκουν στην ε, δική μα. Ε, η διακτησία δεν θα είναι η διοκτησία δική μα προφανώ, οπότε εντάξει. Όχι έτσι κι γιατί οι τράπεζε και οι επορείε και οι κυβερνήσει μα έχουν βρει τον τρόπο ότι σου δεν υπάρχει έννοια για το δίνει το σπίτι στο χέρι σου. Να θυμίσουμε τα προγράμματα Leasing. Τα προγράμματα στα οποία τόσο πληστηριάζουν το σπίτι, μπορεί να σε αφήσουν να μείνει στο σπίτι σου αρκεί να πληρώνει ένα μακροπρόθεσμο ελίκαιο, γιατί εμεί οι Έλληνε, όπω το μα τα τελευταία χρόνια, πάσχουμε από ένα σύνδρομο ναι, ναι, ναι. Το, το μας είναι το ιδιοκτησιακό μα. Φετίχνει το πρόβλημα στι μέρε μα αυτό που έχουμε με την, με την ιδιοκτησία. Αυτό, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχει δίκιο, συμφωνώ. Ναι. Την τάση του Έλληνα και τη, το Έλληνα, του κάθε ανθρώπου στον πλανήτη. Mm -hmm. Και του Έλληνα συγκεκριμένα, επειδή πέρασε από προσφυγιά, πέρασε από κατοχέ, πέρασε από τέτοια πράγματα. Οπότε είναι λογικό να έχει μια τέτοια τάση. Mm -hmm. Να έχει το, το δικό του πεζούλι, το δικό του σπίτι, το δικό του, mm -hmm. να μένει μέσα, να θρέψει τα οικογένειά του τα πάντα. Το καυτής ανέβδεχνα από τη μέρα που πήγαμε στο μνημόνιο και μετά, θεμίζουμε δηλώσεις πάγκαλου για τα πολλά σπίτια που έχουμε μεγάλη δεκτησία Έλληνας κλπ. Ο άρχος δεκατελείται τα σπίτια. Το ονομάζαμε κατοχικό σύνδρομο. Εντάξει, βέβαια και η έβαλε το της. <-vy> σταδιακά ώστε να γίνει το κατοχικό σύνδρομο καταναλωτικό και υπερκαταναλωτικό σύνδρομο με τα διάφορα στεγαστικά δάνεια να ξεκινάμε και αυτά οπότε βάλανε και αυτοχεράγη τους ώστε να αλετριωθεί αυτή η τάση πούμε, του Έλληνα που πέρασε τους ελίξεις φτώχε, πίνε κλπ ε, αυτή η, η απλή διάθεση μόνο του να έχει μια να βάλει το κεφάλι να γίνουν πολλέ στέγε για να έχει και το καλοκαίρι βάλει το κεφάλι να έχει και το χειμώνα. Ας πούμε, ένα άλλο θέατρο να πάει. Οκ, okay. αλλά όπω και να έχει, δεν είναι λύση αυτή. Δεν συζητάμε. Είναι το θέμα. Πλέον... Είναι... μιλάμε για την πρώτη κατοικία, mm. δεν μιλάμε για την εξοχική κατοικία. Που επίσης στην Ελλάδα έχει μια σημασία έχει εξοχική κατοικία πολλέ φορέ. Γιατί πολλέ φορέ και η δεύτερη κατοικία είναι το πατρικό σου σπίτι που λένε. Είναι το σπίτι στο οποίο, ας πούμε μπορεί να είναι το χωριό σου, η παππούδα σου, ή εκεί που πήγαινε στα παιδικά σου χρόνια, το οποίο και αυτό είναι ένα πάνθορο, να το πληστηριάζουμε, το ένα τέτοιο σπίτι. Οι πληστηριασμοί που προκύπτουν ε, από, από το κράτος, είτε για χρέη του στολμόσιο, είτε για χρέη του στολμόσιο, έτσι κι αλλιώς μας βρίσκει ενάντια. Έτσι δεν μιλάμε για κάποιο άλλο είδου ε, ανακατανομή της ιδιακτησίας, μιλάμε για συγκέντρωση του πλούτου, σε όλο και λιγότερα χέρια, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την εξουσία, την κυβέρνηση, την εκάστοτε, είτε έχουν να κάνουν με τι τράπεζε κλπ. Και το χειρότερο, μιλάμε για ένα βρώμικο σχέδιο, το οποίο συνεργάζονται μέσα, μάλλον πρωτοστατούν από το σχέδιο, εταιρείε και έτσι, πάντα και real estate, Ολλανδικών και Γερμανικών κυρίω συμφερόντων, οι οποίε θέλουν εδώ στην Ελλάδα να πληστριαστούν τα σπίτια του Κοσμάκη, να τα αγοράσουν εκείνε και να. Τα δώσουν θε... για θέατρα, καλοκαιρινά θέατρα, σε ανθρώπου ευκατάστατου τη Ευρώπη ή το σχέδιο των τραπεζών, το οποίο λέγαμε πριν, το οποίο αφορά το Λίζα. Να γίνουμε απικία και επίσημα επομένω. Έτσι κι αλλιώ χωριοντά και χωριοντάκι ολόκληρο στην Κυριακή δεν... δεν υπάρχει. Νομίζω υπάρχει ακόμα το χωριοντάκι αυτό. Στο οποίο αγοράστηκαν τα σπιτάκια ένα προ ένα από Γερμανούς μεγάλου συνταξιούχου. Δεν το, στην oh, δεν το ξέρω στην ιστορία. Και πέρσι, πρόθεση, το κάναμε και όταν ήταν για αυτό, Σηκώθηκαν, σηκώσαν και γερμανικέ σημαίε. Και επειδή εκεί κοντά είναι και μαρτυρικοί τόποι, <laughs> στην <laughs> κριτική <κρίθηκε. laughs> ε, και από την αστυνομία <laughs> δεν μπορούσαν να βρουν κάποια άκρη, προφανώ. Ε, Αποφασίστηκαν να το λύσουν μόνοι του το πρόβλημα και οι σημαίε κατέβαιναν στα γερμανικά σχολεία. <laughs> <Οι λάχιστον. laughs> Όπω και να και δεν μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο υλοποιείται. Είναι... Και ψυχολάθο αναλυτικά να πούμε ότι απλά αυτή η κυβέρνηση ρε παιδί μου υποτάχθηκε σε μια τρόικα, σε μια μάχη, δίνει κάτι, κερδίζει κάτι. Ε, όχι βέβαια. Τι υποτάχθηκε, παιδιά, σχέδιο ήταν. Ότι εξαρχίσαι, υποτάχθηκε, υποτάχθηκε βέβαια. βέβαια αλλά εξ αρχή εκεί θα πήγαινε η δουλειά. Τώρα το τι πούμερα, πώληση, δεν πώληση είναι άλλη ιστορία, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά μην είναι θέλο ότι φλούμε τώρα, εμεί τα βλέπουμε αυτά. το Αυτό Φλεβάρι φαινόταν βασικά η ιστορία, αλλά έχει απογειωθεί. Γιατί το λίγο να μας πείσουν κάποιους και κάποιους έχουν πείσει και κάποιους επαφή τους ψηφίσαν στις τελευταίες εκλογές, πιστεύω θα τους ψήφιζουμε στις επόμενες, ότι σχεδόν απήχθη η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τους πήγανε σε ένα διαστημόπλιο, ναι, τους ναι. κάνουν μεταμόσκεψη και πάλι και γυρίσαν μυμωνιά Δηλαδή αυτό του φαίνει πιο πιθανό σενάριο από το άλλο που εξαρχίζει, δηλαδή που να την πάνε εκεί που δεν ξέρει. Όχι δεν μπορεί να πει ότι του κοροϊδέψαμε γιατί λε τώρα συζήτησε με αυτό το σύντομο. Ναι, ναι, ναι. Λες, με κοροϊδέψα, ρε το πασόκ, με κοροϊδέψα, Δημοκρατία, με κοροϊδέψα. Και αυτή είναι η πολύ που δεν είναι ένα. Και ειδικά αυτό που λε, πέσει, μπορεί το ξαναφέρει εκ των πέσου. Έτσι πάρα πολύ στα κομμάτια αυτά των ψηφοφόρων που πήγαν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και προέρχονται από. Τα προηγούμενα δύο μεγάλα κόμματα να έχουμε κρατή και πασώ, οπότε ειδικά ένα δεξιότη δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ακόμα και ο κατ' επίφαση αριστερό ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τον πουλήσει και ακόμα χειρότερα. Ο δεξιός και ο Πασόκος, Πασωντζή, ε, Πασώκο το λέω του παγκευό σκληρά, ο δεξιός και ο Πασοπτζή, ο οποίο φύγανε από τα κόμματα του στην κρίση και στο λαιμόιο και πήγανε στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πολλέ φορέ αποδεικνύονται πιο ακραία σύριζο φορέ και προστάτη του, του νέου μεταλλαγμένου ΣΥΡΙΖΑ από το παλιά. Γι' αυτό είναι το λέω. Εντάξει, πλέον τώρα το τελευταίο δίμειο έχει, έχει σπάσει κι αυτό. Συνέβαινε περισσότερο μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το δημοψήφισμα. εντάξει, μετά αρχίσανε λίγο και αυτή και το, το κλείναμε το στόμα του. Δεν είναι Λογικό, γιατί και έπαιξε... τόσο ανοιχτά υπέρα του ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσουν την ψήφισε προστασία. Ε, Έκριξε ένα άλλο μετά. Το επιχείρημα του τύπου εγώ έφερε από του άλλου, επειδή ψηφίσαμε δημόσια για να έρθω σε εσά που δεν ήμουν ο αριστερό. Αν έρθω σε και να ψηφίσετε κι εσεί μνημόνια. Ναι, ναι, εκεί που ήμουν. Σωστά. Όταν την μνημονιακή, του ήξερα να κάνω πολλού. τα πεθαίνω. Μνημονιακή, γιατί δεν έγινε. Αντί, βέβαια, ένα τσίπρα ή ένα φίλο, να ένα να δούμε φράσο μπροστά. Έχω ένα ρίσκο μπροστά. Αλλά να τη βαθιά επιστημονική ότι δεν Δύο ε, σαν κάποια γενοκτονία, α πούμε, εντάξει. που και πέρα, περιμένει όλα μετά από αυτόν τον άνθρωπο. Το πρόβλημα με το φίλι δεν είναι το ότι. ακριβώ το τι λέει. Είναι το ότι μπορεί να πει το πιο σχορό πράγμα με έναν. λε και δεν το με φοβερό έχει... κινησμό. Σε αυτό μοιάζει ο Φίλινγκ με τον Πάγκαλο πάρα πολύ. Ναι, Ά. και όχι μόνο αυτό. <laughs> αλλά... Ναι, όχι μόνο σε αυτό. Όπω είχε πει μια γνωστή μου, που το είχα διαβάσει στο Facebook που το έχει αναπτύξει, ο Φίλινγκ λέει ο Πάγκαλο δεν μοιάζουν ούτε στα κιλά. Ούτε στο τικιβείο μπορεί να πούν το πιο εσχορό πράγμα χωρί να τρέχει κάστανο. Μοιάζουν του δικηδείου, αν μπορούσαν, θα είχαν ανοίξει ήδη το Ναι, Και αυτό παίζει. Ποιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγε ότι αν δεν υπήρχε έμφυα, θα να τον είχαμε εφεύρει. Λοιπόν, θα τον λένε για να μην πω στο όνομά του. Αν και ένα θα αυξάνονται αυτοί οι βουλευτέ. Εγώ λέω Α, σωστά, ναι, Αλλά Σιμορέλης γράφεται με Ίσλον και πώς, κατά το Σιμορία ας πούμε Νομίζω εγώ στο YouTube είναι με Γιώτα και Όμικρο Α. Νομίζω, βέβαια ίσω τώρα πρέπει να αλλάξει αυτό ναι. Στην ορθογραφία Λογοτέγμιο, <laughs> αχ, τσαμπιγιές <laughs> Είναι ο κύριος, <laughs> λοιπόν, θα ακούσει τώρα ένα ωραίο ποτκουρί Με κύριο Σιμορέλη του Σίριζα να λέει ότι Κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, φεύρε να το είχαν φεύρε ω άλλο Άνθωνης, ω άλλος πάγκαλος να ακούτε τον αντιστασιακό Αλέξη Τσίπρα να λέει, να λέει κανένα πίπτη στα χέρια τραπεζίτη yeah. ότι θα καταργήσει τον έμφυο και το λαό από κάθε του φωνάζει μέσα από ένα τραγούδι του κραυνάκι να φάτες κατά». Α, ah, λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, κερασμένο. Παραγωγή για το σημερινά έχει <laughs> κερασμένο κουμπά. <laughs> η διάσμευσή μα είναι η κατάργηση του έμφυα. Ο έμφυα είναι ένα φόρος ένα φορο yeah. παράλογο. Δημεύει την ιδιωτική περιουσία, του κόπου και του μόχθου. Μια ολόκληρη ζωή. Βάρατε τουριστάρματα και το φιλότημό μου. Ξύπναω από τα χαράματα και βάζω τι φώνε. Γαμώ την άγανάκτηση, γαμώ το κέρατό μου, σαν φαντάσματα του κόσμου οι σκηνές. Θα αντικατασταθεί από φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία. Σμούς πρώτης αυτή αυτοί ah, ah, ah, ah, Να φάνε κατά, να φάνε κατά! Ah, ah, ah, ah, σκάρια, τα κυμά, να φάνε κατά. Το 2015 ναι, δεν θα πληρώσουν εφία. Το, να μην υπήρχε το μνημόνιο πρέπει να το έχουμε φεύγει. Να <Κι> να κατά. Να Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είμαστε όλοι οι τζιχαντιστέ. Καλά τα λέω, Άδεμο. Mm. Ε, με αυτό το οποίο ζούμε, γενικά, οι ο υπουργό τη χώρα, κύριο Τσίπρα, μα ενημερώνει ότι ο Ελφυα έχει καταργηθεί εδώ και αρκετού μήνε. Απλά εμεί δεν το είχαμε καταλάβει ότι είμαστε υπήκοοι. Ότι όχι μόνο έχει καταργηθεί, αλλά έχει αντικατασταθεί από χώρο μεγάλη εκτύπωση τη Γερουσία. Αυτό το καταλάβαν ούτε οι Βαρδίνογεννιά, οι, οι και οι Καλαφουζέοι. Μάλλον είναι και αυτή η υπήκοοι. Επίση μα ενημερώνει ότι θα γίνει τη Σάφια, θα γίνει διαγραφή χρεών. Και ότι πλέον δεν θα χρωστάμε τίποτα σε κανέναν, είτε, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι φορέα, είτε είναι. Γιατί οπουδήποτε μπορεί να χρωστά στην Ελλάδα του σήμερα. Υπάρχουν και κάτι που δεν θα χρωστάμε. Το ένα, άλλο, άλλο. Ε, οποία... Ενημερωθήκαμε τις προάλλε ότι ένα από τα άρθρα του μνημονίου που ψηφίζονται τέλο πάντων προβλέπει την ε, απαλλαγή από την πληρομή ε, στα δημοτικά τέλη mm. όλων των ε, πολυεθνικών και μεγάλων εταιριών που βρίσκονται στα σύνορα του κάθε Δήμου. Ε, και όσο νομίζω προσφέρουν και υπηρεσίες. Νομίζω, πήραμε και σίγουρα. Υπηρεσίες δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή να, να υπηρεσίες. Τα σκουπίδια. Όχι, τα σκουπίδια τα δικά τους. Τα, ναι, τα σκουπίδια ναι, ναι, ναι. Που, τα, που παράγει, παιδί μου, η ε, κάθε εταιρεία, ξέρω, ε, ε, η κάθε πολλοφλή κλπ, αν αναλάβει η για να μαζεύει το σκουβίδιο της, ε, ναι. Ε, αλλά όπως και να έχει απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη. Αυτό σημαίνει ε, τεράστιο, θα υπάρξει τεράστιο έλλειμμα στα καμία των, των δήμων σε κάθε πολλοφή. Ε, Ωραία πράγματα γενικά, ωραία υπάρξε υπάρξε πράγματα. Θέλουν να υπάρξει έλλειμμα σε Εθνική των Δήμων. Θέλω του δήμους καταχρεωμένου. Γιατί οι καταχρεωμένοι Δήμοι, έχουμε ένα σκυλάκι μέσα από το τη, που <laughs> θα <το πούμε. laughs> θέλουμε... <laughs> Θέλουν, όχι θέλουμε, θέλουν, ναι. Θέλουν λοιπόν καταχρεωμένου Δήμου. Γιατί οι καταχρεωμένοι Δήμοι είναι πιο εύκολα ελεγχόμενοι Δήμοι, είναι πιο εύκολα αγορασμένοι Δήμοι. Περνάνε πιο εύκολα σχέδια τύπου Καποπίστρια, Καλικράτη, Ελληλογερμανικά Σύμφωνα. Και ότι άλλο θέλουν να περάσουν, τα θέλουν. Και αυτό. Ειδικά αυτό με την ιδιωτικοποίηση τη καθαριότητα στου Δήμου, βλέπουμε ότι είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο πλέον με το άνθρωπο αυτό που περάστηκε, έτσι. Mm -hmm. Είτε, θα πάρω και εγώ. θα σου πει, ναι, παιδιά ε, εγώ δεν θέλω να πληρώνω δημοτικά τέλη για οποιαδήποτε επιχείρηση, γιατί μαζεύω εγώ τα σκουπίδια μου. Άρα θα υπάρξει κάλλιστα, α πούμε, και κάποια, κάποια ιδιωτική επιχείρηση καθαρισμού του Μπόμπολα, του... Του μπόμπολα. Του μπόμπολα ή του μπόμπολα. Και έτσι θα πηγαίνει το πράγμα και Νομίζω, το νομίζω ότι υπάρχει κέρδος όλους να έχει Ναι, ναι, γι' αυτό Του <laughs> μπούμπωνε <laughs> σε μια ωραία σύμπραξη Με μια ωραία ολαμπική γερμανική εταιρεία Πολύ καλά πράγματα Ούτως όσονταξα μην φάνει ότι είμαστε και ναι, Μονοφαγάνδες <laughs> Ότι είμαστε μονοφαγάνδες <laughs> και ότι... Το πεις πράγματα. Μην φανεί ότι ζούμε ακόμα στο μεσίνο και έχουμε κοτσαμπάσιτε και κρατικό μονοπωλιακό καπιταλισμό, όχι ο καταλισμό και αν γρήγορα βήματα. Ξελήσεται, εξυγνωνίζεται, μπορείτε ξέρετε μέσα. Διαφθυστικό καπιταλισμό. Ο διαφημιστικό καπιταλισμό, είναι, <laughs> είναι παγκοσμιοποίηση. <laughs> δεν είμαστε πλέον η ποικία του πόπου αλλά του κάθε αναφούζου, του κάθε βαρύρο γιά του κάθε ελάξ. Σύμπλαξη, σύνταξη. Αυτό είναι και την πάνω. Ναι. Είναι βλάχιστα ή είναι τέτοια πράγματα. Τώρα το διαφημισμό ωραίο ο καπαγκοσμιοποιημένο θέλει σύμπραξη με το διεθνέ κεφάλαιο. Όπω μπορεί να μαζεί με. πώ το λένε, τον Λάχατσα Χαμαγάμα. Μπράβο, ναι, ένα τέτοιο. Απλώ ναι. μάλλον από την Αραβία από ό,τι καταλαβαίνω. αυτή θα τρώνε άκυρο τώρα. Οι Σαουδάραβε δεν τρώνε άκυρο ποτέ. Ο Σαουδάραβε είναι οι το... άνθρωποι των Αμερικάνων στο. Και, ναι, αυτοί, αυτοί... και αυτοί που χρηματοδοτούν τον Άισι. Οι χώρε του G20. Ναι. Για να τα λέμε κι αυτό να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, οι κάποιε χώρε του G20 ελεύθερε πω έχουν λίγο... Οπότε το πάμε στο θέμα τη επίθεση στο Παρέσι. Δεν τελειώσαμε τα εγχώρια, να τελειώσουμε τα εγχώρια. Δεν να πάμε... τα εγχώρια. Μέντε, το έδεσε και εγώ είμαστε γενναιόδοροι. Ε, καλά, εντάξει, και εγώ είμαστε γενναιόδοροι. Μα και είναι κι άλλα Εδώ οι αγρότες χάραν τα τη χρονιά του εχθέ. Τρει ήμισι χιλιάδε αγρότε, κτηνοτρόφοι, Οι διοργανωτέ ανέφεραν ότι ήταν η των ε, δακρυγόνα, ξύλα είχαμε και μία προσαγωγή αρνήθηκαν να φύγουν δηλαδή, από, το, από τον προάβλιο χώρο τη Βουλής γιατί κατάφεραν τον να έφτασαν μέχρι εκεί ε, αρνήθηκαν να φύγουν ε, μέχρι να αφήσουν ελεύθερο τον άνθρωπο που, ε, που μάζεψαν και τον είχαν στη Γαδάο Ικζό που τον είχαν ε, εντάξει η φόρη ναι, και το ασφαλιστικό ήταν η η σημεία των, των αγροτών εχθές, εντάξει, δεν θα παράγουμε τίποτα, δεν θα έχουμε στρίφια, δεν... πέρα από τα πράγματα. Πέρα από το πολύ σημαντικό ζήτημα της πρωτογεννούς παραγωγής η οποία τσακίστηκε στην Ελλάδα ελευθερία χρόνια και κυρίως από το πριν το 2000, κοντά στο 80, αλλά κυρίως και με τον εξεχρονισμό του 2000, ε, η οποία τσακίστηκε στην Ελλάδα με επιδοτήσει με το ένα, μετά, με το άλλο, με το παράλληλο. Ε, οπότε μια Ελλάδα χωρί πρωτογενή παραγωγή είναι πιο εύκολα ελέγξιμη όπω κάθε χώρα. Να θυμίσουμε το κυρίαρχο επιχείρημα το του Αφγανιστάν, το μνημόνιο. Τι θα παράγουμε και τι θα τρώμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο επιχείρημα των δυνάμεων οι οποίοι είμαστε ελέγχοι στο μνημόνιο και σε τη, στο ευρώ, στο Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δεκάλεπτο. Μια χώρα λοιπόν χωρί παραγωγή είναι εύκολα ελέγξιμη. Ε, και ο λόγο, ο βασικότερο λόγο για τον οποίο εντάχθηκε η χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στα πλαίσια τη κίνηση που είχε με την αγροτική μεταρρύθμιση. Mm -hmm. Και γι' αυτό μοιράζανε έτσι το ένα προ κάτι άλλο, κάτι πακέτο εντελώ, κάτι μεσογειακά προγράμματα, κάτι τέτοια τα οποία μετά έγιναν τα σύγχρονα κονδύλια αυτά για, του, για τη γεωργία. Τα οποία κονδύλια βέβαια γίνανε καγέν και. Υποφώνια, γιατί υπήρχε ένα αγροτικό μεταρρύθμιση. αλλά υπήρχαν ακριβώ και μεγάλη, μια μεγάλη μερίδα των αγροτών. Οι οποίοι αξιοποίησαν τα κοντήλια αυτά, όντω για τι καλλιέργειέ του κλπ. Αλλά ποτέ κανένα δεν, είναι... δεν ενδιαφέρθηκε να ελέγξει. Οι μηχανισμοί αυτοί προφανώ ήταν διεφθαρμένοι. Δεν, δεν θέλαν να ελέγξουν τότε. Δεν θέλαν να ελέγξουν τότε. Ποιο του βόλευε. Θέλαν να φτάσει κατάσταση εδώ, σε αυτό το τέλμα, στο που βρισκόμαστε τώρα, για να πούνε τώρα και να ρίξουν το φταίξιμο στου αγρότε, ότι ορίστε, εμεί σα δώσαμε λεφτά, αλλά τα κάνατε έτσι όπω θα κάνατε. Και υπήρχε και οι φίλοι και σύμμαχοι Ευρωπαίοι. Ε, έχουν όχι το δικό αλλά το δικό του σχεδιασμός αυτό το οποίο έγινε mm. ε, να πούμε ότι οι οδηγίες τότε και όσον και των αγροτών που καλλιεργούσαν ε, οι οδηγίες που ερχόντουσαν από το ιερατίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ήτανε οι καλλιεργήσει τη σχεδόν. Καλά, ναι. Δηλαδή σε μια Ελλάδα, η <σομίως> οποία για παράδειγμα ελιά, το ένα, τάλαι, το άλλο, το πανάτα, και στο πικάγο. Όχι, όχι, όχι. Του φέρασαν τα καλλιεργήσει, λιότ... ναι, τα πορτοκάλια, δηλαδή, επίσης, banal", είναι <σομίως> τα πορτοκάλια σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή <σομίως> να Catherine) που έχουν πορτοκαλαιόνε και τα πορτοκάλια του δεν συγκρίνονται με οποιοδήποτε άλλο πορτοκάλι τη Ελλάδα. Και τα πορτοκάλια κάθε χρόνο κρέμονται από τα δέντρα, σπάνε. Και οι άνθρωποι δεν τα μαζεύουν γιατί προφανώ δεν του συμφέρει να τα μαζέψουν. Θα μπουν μέσα. Προφανώ και θα μπουν μέσα. Και τα παίρνουν και τα μοιράζουν σε φίλου και γνωστού, α πούμε. Άντε να και καμιά πορτοκαλαιόρα Δηλαδή είναι. εντάξει. Και κάπω έτσι η Ελλάδα εισάγει λάδι. Μάλλον δεν εισάγει λάδι, στέλνει το λάδι τη στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Ε, περνάει η ετικέτα ισπανική ναι, δηλαδή, ναι, ναι. και εξάγει για παράδειγμα κάπως έτσι το λάβετε δηλαδή, κάπως έτσι εισάγει προϊόντα οποία, στο, στο οποία έχει αυθονία ε, για να πω όμως και την άλλη ε, την καγία η οποία μου ήρθε να ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα ότι εγώ προσωπικά και οι δύο μας σίγουρα σίγουρα σε κάθε κινητοποίηση η οποία στρέφεται να δει το μνημονίο και αυτή την κυβέρνηση δεν μπορεί να, μπορεί να μην τη στηρίξει. Εγώ θυμάμαι την Μπασσεγιέ παρόλα αυτά, που κατέβασε χθε του αγρότε στον δρόμο, και δεν μπορώ να αν το αναφέρω αυτό, να κλείσω το δημοψήφισμα των Λόρδων Εψηφίση Νέα. Και θέλω να πω στην Μπασσεγιέ τι νόμιζε δηλαδή, ότι άμα έβγαινε το νέο δημοψήφισμα, ή άμα ήταν όταν ήταν σαμαρά, ή να κάνει διαφορετικό τώρα, απλά το επόμενο χρονικό διάστημα σίγουρα η κυβέρνηση της Σύριας ανέκανε να αντιμετωπίσει οι κινητοποιήσεις, οι οποίε δεν πάουν σε προοδευτική κατεύθυνση και κινητοποιήσεις και σαν αντιδραστική κατεύθυνση. Πρέπει κάθε κινητοποίηση να την κινήσουμε να είναι σε πρωτευτική κατεύθυνση Των αγορατών μπορεί να γίνει σε πρωτευτική κατεύθυνση Πώς θα γίνει αν με εξοδελήσει, θα φασίσει το ίδιο για παράδειγμα όταν πήγαμε. Δεν νοούμε προοδευτική, εννοούμε ριζοσπαστική. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε καλύτερα. Ναι, γιατί συζητήσανται εύκολα αυτές, οι μπορεί κάποιο να νομίζει κατέβουν. Ναι, ναι, Πολύ Σε μπορεί να κατέβουν με ένα καλύτερο μην πάμε δε δε να δείχνουμε κάτι άλλο. Ναι, είναι αφορμιστικά, απορτουνιστικά, ρε παιδί μου. Άντε να κερδίσουμε ένα ξελοκόμμα το ακόμα. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Καθέμενε, και το θέμα είναι ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται, επειδή γίνονται τώρα από κοινωνικέ ομάδες, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι πόντιοι για παράδειγμα, κατάφεραν να δείξουν μπράβο που δεν ήταν πόντιο. Να σταψιγει ο νότο το ολόκληρο δηλαδή. Ναι, ε, είναι... στην Αθήνα κατέβηκαν οι κόντιοι και είχαν μαζί του ε, νεοναζί του. Ενώ πάλι του δίνανε. Εντάξει, έχουμε και αυτά. Από τόπο σε τόπο. Μα κάπω έτσι, κάπως έτσι θα προφυλαχθούν αυτέ οι κινητοποιήσει για να μην χρησιμοποιηθούν από ένα νέο κίνημα τη Κατσαρόλα. Το οποίο γιατί ο Σιρινά είναι τόσο. Να μην για ζώα που κερατάει δηλαδή. Είναι τέτοιοι τύποι. Μην ε, τα στα ζώα παρακαλώ. Σωστό. Ε. Α είμαστε και λίγο φιλεόζοι. Είναι τέτοιοι τύποι. Οι οποίοι έχουν καταφέρει να έχουν απέναντί του και τους μένουμε Ευρώπη οι οποίοι λένε δεν είστε καλή μνημονιακοί δεν έχουν να παραδείσουν <Τι> και του όχι και είναι αυτή στη μέση οπότε προβλέπετε να έχουμε και τους μένουμε Ευρώπη <Τι> γιατί εγώ στο facebook σε ένα προφίλ στο οποίο καταλάβω δεν ξέρω πώς έτυχε με, με βάλαν μέσα και μπαίνω εγώ να δώσω στην εκδήλωση καλούσε σε κινητοποίηση και αυτό που θα μέβελε μέσα προφανώ την πάτησε ήδη κινητοποίηση. Δεν το μέσα. Και βλέπω μια λεπτομέρεια για ανάπτυξη, για τέλεια βράδυ. Για την πτήση. Και τα βλέπει να μένουν Ευρώπη και κάτι που το μένουν Ευρώπη κατά τα παντού. Κολονά τα βακτήρια με κρασί. Εγώ και τέτοια. Κρίμα πουλα. Ακρασί τι είπα τώρα. Κρασί πάει και το κρασί. Κρασί είναι κρασί. Το έχω σπίτι. Ζημώνεται ακόμα. Γίνεται. Δεν είναι έτοιμο. Πάει και το κρασάκι Θα αποτελέσει επαναστατική κίνηση να πίνει σχήμα κρασί και τσιφρό. Το κατάφερε γι' αυτό ο τα να κάνει. Η τέτοια επανάσταση είναι καλύτερο, απλά να μας να ναι, Ναι, κάναμε το χρέο. το τσίπρο και κρασί, το οποίο έχουμε την μπουτάρι να γίνει Όχι το χείμα. ο μπουτάρις είναι ο παγός του συσκευασμένους. Ε, Γιατί ο άνθρωπο έχει συσκευασμένο, γιατί ξέρει. Ξέρει ότι ο συσκευασμένο το γυάλινο μπουκάλι είναι καλύτερο, είναι πιο... <Κι> εμείς γυάλινα, και εμείς είδαμε γυάλινο, και εμείς τα εμφιαλώνουμε, τι θα φύγει, νοσους ασκούς μόνοι, δεν εμφιαλώνουμε γυρνήσεις. Άλλο το, το γυάλινο, το γυάλινο, το γυάλινο, το μπουτάρι, ε. Είναι μπουτάρι σφάνον. Έχει μια πουτανιά, δεν μπορούμε Το έχει αυτό το πράγμα του. Έχει μια τσαχτινιά, έχει μια πουταρο πουτανιά. Να το πούμε έτσι σύγνωτη τη λέξη. Είναι σωστά ο κουτάρι, γιατί κακό Έλληνες πλήρω Είναι πρώτο επίσης ένα κιέτσι βάλα, το οποίο έχουμε μισό λόγο. Έλληνε καλά και α πούμε, και οι, οι δίκοι κάτι θα γεννή ρε παιδί μου. Yeah. Μαρέ και τσίπουρο, ρε, μου. το χείμμα και τίτλου ρε παιδέ μου. Και κουτάρ δεν του αρέσει. Yeah. Δηλαδή άμα δεν είναι χείμει, αν δεν είναι ευχαρισμένο, δεν, δεν το πίνει. Yeah. Δεν το πίνει. Κοίταμα, αδείσμα, ρε, και δεν Επειδή ρε, μου, λαός, και μα αρέσει παιδί μου το Είμαστε yeah. Επίση έχουμε το πρόβλημα. Ακόμα και όταν βγαίνουμε έξω, έχουμε το άλλο κουσούρι. Προτιμάμε το χήμα κρασί, το οποίο είναι φθηνό, κατά 2 ευρώ τουλάχιστον στην καλύτερη yeah. από το συσκευασμένο. Το οποίο είναι και πανάκριβο, και δεν θέλουμε το πανάκριβο το συσκευασμένο εδώ πέρα. Αχ, μα πώς είμαστε, Γιατί έτσι πολύ μπανάκριβο είμαστε, μου. Επίση για να γνωρίζει ο κύριος Μπουτάρη, που γνωρίζει το τιμάει ο κύριος Μπουτάρη. Το ενόπνευμα δεν το λέει κακό, καλό είναι αυτό. Όχι, πολύ, άμα δεν είσαι καινούργιο, πολύ κόσμο, θα έχει κρίση. Όχι, όχι, όχι, μαζί Το τι πάει το ενόπνευμα, Γιάννη ο Μπουτάρη, θα τον ενημερώσουμε ότι λάθο κάνει τόσα χρόνια και είναι συσκευασμένο. Λάθο κάνει, το χύμα είναι πιο ποιωτικό, είναι καλύτερο. Δεν τον νοιάζει ποιότητα το μπουτάρι, τον νοιάζει να πουλάει. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που θα λέγαμε, στον νοιάζει να γίνει γρήγορα. Να λοιπόν, ε, να πάμε σε επόμενα βάλω τραγουδάκι. βάλω τραγουδά. Έχω... να έχουμε... Clutch. The, The Regulator. Ναι, πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Λοιπόν. Α, να αναφέρουμε ότι στο ηχητικό που παίξαμε το κομμάτι που ακούστηκε... Λέγεται να φάνε κατάλληλα. Λέγεται κάτι εξουσιαστικό. Το πούμε μετά το τραγούδι για το εξουσιαστή. Ναι, για Και είναι το κραουνάκι, είναι στοίχη του σταμάτη κραουνάκι. Θα τα πούμε όλα, όλου του παράγοντε. Και σε κάποιο θεατρικό παίζει. Σε κάποιο θεατρικό παίζει το κομμάτι αυτό. Εντάξει, συμπαθέ, ωραίο είναι. Μένα μάρασε πριν από το άκουσα μου κόλλησε. πλάκα είχε. Τι μου ότι μοιάζει με επιθεώρηση. Μοιάζει, μου θυμίζει πολύ επιθεώρηση κατοχή. Πόσο έβλεπες, εμέλικο, που κλάξε παλιές ηλικίες ταινίες που μιλάει Εντάξει, τώρα... Εμένα αυτό μου δίμησε, μου δίμησε ταινία, ρε μου δίμησε πού Τάσα. Πώς να το βγάλω Μου Εντάξει, πάμε στο Ακούσαμε The Regulator από Flach, το τραγούδι που ακούσαμε πριν. Να το, να φάτε σε καρτά, δεν λέγεται έτσι. Λέγεται αντιξουσιαστικό Βals ή αλλιώς Βals. Αντεξουσιαστικό Βals ή αλλιώς Βals του 12. Είναι γραμμένο το Νοέμβριο του 11, μισό λεπτό. Για την επιθεώρηση Ζήτε Πέδε Σελήνων. Και τραγουδάει η Κατιάνα Μπαλανίκα, ηθοποιός. Ε, έγινε ύμνος αντίστασης στην τρικοματική κυβέρνηση. Ε, επίσης αξίζει να μπείτε και στο YouTube να το δείτε, γιατί έχει μια πολύ καλή εικονοποίηση, ε, δηλαδή έχουν κάνει πολύ ωραίο κλειπάκι ας πούμε, ε, αυτοί οι οποίοι το ανεβάσαμε. Λοιπόν, στα Ματσκαλονάκης δεν είναι τελικά η Έλληλης Λουβλέ και εγώ Εμένα ναι. μου σου πράγμα, πράγματα, βλέπω όνειρα, βλέπω περίεργα πράγματα. Κάναμε τη σκέψη με ώρες μας μας τρελαίε. Είναι Για εμένα και του φίλου μα τα ακούω. Καρπάζα, <σκέψεις> <σκέψεις> ε, Λοιπόν, ε, πού πάμε τώρα. Ε, πάμε στο, στην πορεία του Πολυτεχνείου για να πάμε και στην να περάσουμε <σκέψεις> Πάμε ως ώρα, πράσις, όλα αυτά. μια γιατί έτσι Να μιλήσουμε για την πορεία του Πολυτεχνείου. Είχε, είχε δεν υπάρχει χρονιά έτσι, έω τα τελευταία δικά χρόνια που να μην έχει κόσμο που μπορεί να πει. Εντάξει, ήταν φοβερό αυτό που κάναμε με τι κλούβες αυτή τη φορά, με, με ξεπέρασε έμενα. Αυτή εμένα. η περικλούβε, παιδιά, είναι πολύ καλύτερη από αυτή. Ήταν απίστευτο, δηλαδή με το που βγαίνανε, έφυγε η πόρεια σε σταδίου, στο δεξί τη χέρι, στα πάμπλεκ δεν μπορούσε να πάει προφανώ. Ήταν κλεισμένο ο δρόμο προ τα κάτω, στην κάτω μεριά τη πλατεία, όλο με κλούβε. Ε, έχασα το μέτρημα από τις δημιουργίε που βρίσκονταν ε, μπροστά από την ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετάνια και απέναντι στο, στο πυροδρόμιο εκεί της πλατείας. Έχασα το μέτρημα λεπνά. Μετά ανεβαίνοντας προς τα πάνω για να βγούμε στα Λουλουγάδικα και εκεί προφανώς άλλες κλούβες. Εντάξει, για την αλληλική. Επίση, είναι το κάτι καλό καταγράμοντα, το είχε ποτέ κανεί Κανένα ένα μπλόγκο το κατεβαίνει ω Πολυτεχνείο, τη επορία, για να τα με αυτού α πούμε, να βάλει περιφρούσει τη αστυνομία. Σωστό, βέβαια. Ξέρω, ναι. τι παρηφουρήσει τώρα με αρώφαλο, τι περιφρολήσει με τιμένε, τι περιφροζήσει με το βίντεο, το ο ΣΥΡΙΖΑ, τον μπλόκο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο παρέλασε στο Πολυτεχνείο, να προχωράει δεξιά-αριστερά yeah. να είναι περιφρούρηση από μαγατζίδε, με τη βγάλει κανέναν. Δεν τη βγάλει, δεν τη βγάλει κανεί, Του πει κάτι. Του yeah, yeah. κεράσει ένα γιαούρτιρο, παιδί μου, για ένα καφέ, ένα πορτοκάλι. Mm. Ε, νομίζω έχει πορτοκάλια εκεί, στο σημαίνει ο κοντά. Mm. Ε, Κάνα περιστέρη, δεν του κεράσει, τίποτα περίεργο. Ε, ωραία περιφρούρηση λοιπόν, και ο κόσμο να φωνάζει, το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Το, το βίντεο. Καλά, ναι. Εγώ νόμιζα ότι mm. ήταν τρελιαυτό. Δηλαδή, το άκουσα πριν το δέτο βίντεο, λέω εντάξει. ένα λίγο θα είναι, ρε παιδί μου. Όμως, Όχι, ναι. πραγματικό, ο πραγματικό κόσμο που ήταν εκεί το αντιμετώπισε με πολύ χιούμορ αυτό το βίντεο. Δεν ναι. μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, πιστάει κάτι. Καλά, Τον ναι. Εδημερίαζε μάθημα πριν φούρουν το σύνδεσμο. Και οπότε, του ξύπησαν μήνε, του θυμήθηκαν κάτι οι πασόκι κακόλπα, θυμήθηκαν το πασόκι δεν ξέρω μάθημα, έτσι αλλιώ. Οπότε, σου λέει το πασόκι είναι εδώ ενωμένο δυνατόν και πράσινα Να μάθουν και ρόζου ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν και ωραία μορφή Ο Αλεξάκης μοναδιά. πήγε κατέστησε στεφάνιο, ε το κεράσε καφέ Πολλοί κόσμοι έχουν καταλάβει τι σχήθηκε όταν τον κερνάγανε και τον λίγο. Γενικά να πούμε ότι αυτά συμβαίνουν. Γιατί όσοι έχουν δουλέψει σερβιτόροι και ξέρουν ότι δίσκο να κρατάς δύσκολο, ενώ δεν είναι και η μέρη τη ο καταλάβω σε έναν ανθρώπο που νομίζω μετά στη δουλειά του και μάλλον να Μετά και τα και ότι πήγα να κεράσω τον Πρωθυπουργό της χώρας έναν καφέ απλά να παραπατήσανε και ο καφές προσγιώθηκε για κάποιους λόγο εντύρους. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω τώρα γιατί αυτό είναι θέμα. Και δεν τελειώσαμε κιόλα. Δηλαδή και μετά πέρασε η Νεβόλα, ναι, πήγε Τουρκία τελικά. Τα είπαμε Πέρασε η Νεβόλα, δεν πέρασε από Τουρκία. δεν είναι σωστό πώ έγινε. Πέρασε από, τουρκία, πέρασε από, τουρκία, πέρασε από <συστά> το Πολυτεχνείο, σωστά. Και πήγε και Τουρκία, το ε. με τους δολοφόνου των λαών και στην Τουρκία. Ε. Γιατί εντάξει, σου λέω, έχω με των λαών στη Λίσαι. Λίσαι, Λίσαι, μπά, άκουσαν, ε. από Αν πάει τον Έλα μου τώρα, που ήταν πρώην υπουργό εξωτερικών, έχει κολλήσει το μυαλό μου και περίεργο Δεν ξέρω, πάνω εγώ την Με αυτόν τον Ταβούντοβλου τραγουδάκι, το τον, τον Αχμέτρου. Ναι, το... το το ναι, με τον Ταβούντοβλου, τα... Συμφώνησαν με τον ε, ο οποίο έχει σχεδιάσει το δόγμα του εννοουθωμανισμού. Mm. Και ήταν υπουργό εξωτερικών, ο συνεργάστηκε με του και το Ισλαμικό κράτο. Συμφώνησαν με Και Ταυτοποίηση θα τα εκπέμπει να μην γίνονται στην Ελλάδα. Από ό,τι έχω καταλάβει. Και μάλλον θα ταυτοποιήσει τα μέλη. Μάλιστα. Θα ταυτοποιείται στην Ελλάδα οι άνθρωποι και τέλο. Όσοι Άραία. φτάσουν στην Ελλάδα και δεν πληγούν κάποιον τρόπο. Να τα λέμε αυτά. Μάλιστα. Αυτά που λέτε για το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα ή την... για αγώνα ποδοσφαίρου. Είδα και την Παλίτσα και μετά ψήφιζε για του μπει στη διάστηση. Νομίζω έχει γεμάτες μέρες τώρα τελευταία. Ήταν σωστό το σχόλιο τη Γκολεμά. <Σ separated> <Ρι> ένα... Ήταν σωστό το σχολείο του κουδεμά, που λέει ότι τη μέρα... και τι επίθετο χρησιμοποίησε ένα κανένα... αγενές επίθετο που δεν, δεν είχε ευγένεια. Γιατί <στηνήθηκε> αυτά τα ζωάκια τα κακόμερα, Γιατί ρίτε, ο γάδος είναι πολύ ευγενικό ζωάκι, δεν ήταν πάσα Ναι, αλλά άμα το πήρε να ξεκλοψήσεις ευγενικό. το καλά σου κάνει, Γιατί δεν του. Γάιδαρο τον είπε, δεν τον καταλαβαίνουμε γιατί Γάιδαρο λέει, κατέθεσε στεφάνει στο πολυτεχνείο, τη μέρα που παίρνει στα σπίτια και τον Ελλήνω. Λάφο δεν είναι το να λέμε να σπίτια, πλέον είναι των τραπεζών. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εκτό από την πορεία του πολυτεχνείου προηγήθηκε μια υπαραγτική. Και εκείνη να σταθούμε καλύτερα περισσότερο, γιατί το λέω αυτό γιατί στο Πολυτεχνείο πάντα έχει κόσμο. Και πάντα θα έχει κόσμο γιατί είναι μέρα μνήμη. <Δεν μπορεί laughs> ένα πετριακό μάζημα τρέφων δεν μπορεί να μην έχει κόσμο στην τελική. Αντίθετα η παρελτική, η οποία γίνεται πριν ήταν πανεργατική απεργία, γιατί δεν ήταν <ίδια. Δεν> απλά διαδικασία. Δηλαδή δεν πήγε σε δουλειά σου έρχονται το απόγευμα και κατε... το πρωί και με τα κατέπνα απόγευμα να διαμαρτυρό. Ναι, <Δεν> <Δεν> ναι, ναι. Δεν πήγαν δουλειά, μότι έρχεται σε μέχρι αυτό σωματίο και αν ήταν ο καθένα. <Δεν>, δεν πήγαν στη δουλειά του, αναλαμβάνω στο ίσω του και κατεδήκανε κατά χιλιάδε. Είχε <Δεν> <Δεν> έχει <Δεν> αρκετό <Δεν> κόσμο, <Δεν> έχει <Δεν> πολύ <Δεν> κόσμο. Όχι, έχει πολύ κόσμο, έχει κόσμο που έχει υπάρξει το έβλεκτρο. Ε, δεν είχε γίνει άλλη απεργία σπάνω. η πρώτη απεργία του 2015 ήταν. Συνήθως <laughs> <laughs> δηλαδή. Εγώ γενικά σε κινητοποίηση. Δεν θα πω ότι η απεργία που είναι δύσκολο πράγμα να οργανωθεί και να γίνει είχε πιο πολύ κόσμο από ότι είχε οποιαδήποτε απλή κινητοποίηση έγινε <laughs> που Ήταν πολύ, πολύ καλή όλο, όντως και η συμμετοχή ήταν mm. αρκετά μαζική mm. για Αλλά άμα είναι να περιμένουμε, κάθε φορά πότε θα ανακοινώσει 24 η απεργ Γεσαι και αδεδί. Το θετικό τη είναι ότι δεν έμεινε στι γηγενέ Το θετικό είναι ότι πήραν πρωτοβουλία πολλά σωματεία, και πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά και σωματεία, ρε παιδί μου, άσχετα, τα οποία δεν έχουν κάποιο βαρύ συνδικαλιστικό μηχανισμό και κατεβάσαν κόσμο στους δρόμου. Το θέμα είναι πώ θα, θα μαζικοποιηθούν περισσότερο τα πρωτοβάθμια σωματεία, ώστε αυτά από μόνα του. Να καλούν σε 24 ώρε. Να μην περιμένουμε κάθε φορά την ηγεσία για να δείχνουμε ότι ξέρουμε τι ρόλο βαράνε. Και πότε θα το. Φτυ... Ναι, και θα το αμφιωθούμε και σε έναν βαθμό στον πονταδοσωματίο. Δηλαδή δεν είναι ότι η μαζικοποίηση τόσο. εντάξει, έχει σημασία η μαζικοποίηση του σωματίου. Ε, Μα σε καλά. ότι αυτό το οποίο έγινε ήταν μαζικό. Ήταν, το, θέμα, ναι. το θέμα είναι το πρόταγμα που κατεβαίνει. Και αν τελικά οι κινητοποιήσει τι οποίε κάνουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 11 ή το 12 και μετά, σίγουρα το 12 και μετά. Είναι μαχητικές κινητοποίησεις, είναι κινητοποίησεις απλά για να με το κερίσκω μας, αλλά έχοντας βγάλει πια από το πίσω μέρος του μυαλού μας ή από το μπροστά, ότι μπορεί να έχει να Αν δεν κάνω λάθος, από το 11 μέχρι σήμερα, οι πανεργατικές που έχουν γίνει είναι 30. Mm. Τώρα δεν ξέρω αν είναι λίγες ή το θέμα δεν είναι προσωπικό, το θέμα είναι αυτό που λέμε, mm. προ τα που, Προ ποια κατεύθυνση και με τι πορτάγματα θα βγουν μπροστά, Και α μην 30 είναι 15, αλλά οι 15 αυτέ να έχουν και άλλο χαρακτήρα. Θυμάμαι δωσούμε, το 2011 και το 2012, υπήρχε η αίσθηση στον κόσμο ότι μπορεί να ήταν και εφηβολική πολιτικά, αλλά κάτι σήμερα πέρα, με αυτή η αίσθηση. Το ότι τη μέρα την οποία θα κατέβω, εγώ θα αλλάξω το σύστημα. Υπήρχε αυτή η αίσθηση, ακόμα και στον κόσμο κατέβαινε πρώτη φορά. Ότι έχουν διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση που υπάρχει μια μαγιά στο Σύνταγμα κάτω, και σήμερα θα, θα γίνει το μπαμ, μπα, αύριο θα γίνει το μπαμ. Μπορεί να μην ήταν οργανωμένο σκέψη, λέει, να έχει κάποια στοιχεία, αλλά δεν πει, εντάξει, πήγατε τα πρώτη φορά, νομίζω ότι θα γίνει και κάποια... Δεν νομίζω ότι είχε εκεί τόσο άμεσα το πολιτιακό ζήτημα, ας πούμε, <σκυρή> αλλαγή του συστήματος, αλλαγή του... Αλλά Όχι, είχετε δει απλά το ζήτημα το μαχητικό, εγώ και θέλω να μείνω, το ζήτημα το ότι... <σκυρή> το... <σκυρ> Το θα μπουμε μέσα, το οποίο θα μπουμε μέσα δεν έχει κανένα νόημα αν δεν έχει κάποιο πολιτικό υπόδομαθοπορία. Προφανώ, τι δυνατό και μένει. Απλά θέλω να πω ότι από τότε και μετά έχει καθεί και, και αυτό. Δηλαδή θεωρώ mm -hmm. το βλέπω ακόμα και σε μένα υποσυνδεύται. Εγώ δεν το φέρω να αυτό, αυτή η δική μου άποψη είναι. Εντάξει. Ε, πάνω του καλό είναι ένα καλή εγέτα από το αρχικό φλίμο και δεν να καταρτά. Αρχικό με προσανατολισμό. αντιπροσμού δεν είναι πάντα άδειο και πάνω και. απλά να μην το χάσουμε και να μην έχουμε την αίσθηση να καταβαίνοντα μια φορία. Πάμε μετά και με τα γουζάκια μας στο κομμάτι. Ναι, δηλαδή α πούμε ναι. θα κατέβω σήμερα ναι. στην πορεία. Ξέρω ότι θα γυρίσω στο σπίτι μου χωρί να με έχουν συλλάβει. Γιατί πολύ απλά οξύνεται να με συλλάβουν, αν δεν θε να σε συλλάβουν. Mm. Ξέρω πω θα γυρίσω όλα καλά σπίτι μου. Ξέρω πω το βράδυ θα έχω τηλεόραση. Ξέρω πως το πέντε θα κοινήσω, θα πω το πέτακι μου θα πάω στη δουλειά μου. Mm. Αυτό. Mm. Αυτό δείχνει, παιδί μου, ότι όντω δεν βάζουν το κεφάλι στην τόρπα. Πράγμα mm. το οποίο ίσω τώρα mm. δεν έχει φτάσει κατάσταση να βάλει κάποιος mm. Το πρώτο βήμα για μένα είναι να β και να είναι διαρκείας, δηλαδή πολιτικές απεργίες διαρκείας. Οι γνώμοι δικοί μου, σε αυτή τη φάση, χρειάζονται. Τώρα, μια 24 ώρα, ναι, μεν καλή είναι να βλέπουμε ότι κινείται κάτι, γίνονται, ας πούμε, κάποιες ε, διαδικασίες ε, σε, στους χώρους δουλειάς κλπ. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει μια μέρα για να σε, κερδίσεις. Ούτε δύο. Από <laughs> ούτε, ούτε, ούτε, ούτε δύο. Βλέπω, η πολιτική περιοριά διαρκείας για να γίνει θέλει και πραγματικά. Ε, με άλλου και εγώ, σωματεία κομματικοποιημένα και Είναι προφανώ ότι γίνονται. Θέλει άλλε διαδικασίε. Από τα κάτω. Και επίση η πολιτική απεργία δηλώνει και μια προεπαναστατική περίοδο. Δηλαδή δηλώνει δηλαδή ένα κόσμο ο οποίο πλέον δεν κατεβαίνει για το πολιτικό ζήτημα και όχι απλά για το μικροσυνδικαλιστικό του. Όχι το ναι, και έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει τίποτα άλλο να χάσει. Αυτό. Αυτό. Δηλαδή, ίσω μια πολιτική απεργία δηλαδή, υπήρχε μια μαγιά να γίνει το 2012. Μια μαγιά, όχι ότι θα μπορούσε εύκολα να γίνει, δεν είναι μια μαγιά να γίνει. Τώρα πλέον δεν ξέρω να βγάζουμε όλα τρεγουάκια και συνεχίζουμε. Ναι. A perfect cycle. Cycle to imagine, είναι να διασκευέ. Εγώ μιλάω καλά συμβή. γλυκά, εγώ μιλάω καλά τα σουαχίρι. Α, εντάξει, <σφυ> θα μας το πει τα σουαχίρι μετά. Επέτρεψε η χίρικα. No heaven, it's easy if you try. No hell. Υπάρχει ένα περιστατικό το Σάββατο που μα πέρασε, εκτελήθηκε στη Μιτουλίνη. Κοιτάξτε, έχει γίνει αρκετά γνωστό ε, Διαβάζουμε στο lesbosnews.net ε, ότι το παλαιό κτίριο του εργατικού κέντρου στη Μιτουλίνη, επί τη Κομινάκη, κατέλαβαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αλληλέγγυα για του πρόσφυγε προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το χώρο για τη στέγασή του. Okay. Σύμφωνα με ανακοίνωση τη ομάδα, στόχο τη κατάληψη. Είναι να γίνει χώρο στέγαση των προσφύγων, μια και τα κέντρα κράτηση προσφύγων στο νησί τη Λέσβου βρίσκονται σε άγλια κατάσταση και δεν προσφέρονται για αξιοπρεπεί συνθήκε διαβίωση. Αλλά και για να γίνει ένα χώρο όπου ο αλληλέγγυο κόσμο θα μπορεί να οργανώνει τι δράσει του για τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών. Ε, παράλληλα, τονίζουν ότι το κτίριο είναι άδειο και όλο αυτόν τον καιρό δεν έχει αξιοποιηθεί. Το εργατικό κέντρο ε, από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το κτίριο όχι μόνο δεν είναι άδειο. Και αν αλλά ήδη χρησιμοποιείται εκτό από τι ανάγκε οργάνωση των εργατικών αγώνα και για την οργάνωση τη ένταξη αλληλεγγύης του ΠΕΚ ε, προ του πρόσφυγε. Γιατί, γιατί προέταξαν την όντω άμεση ανάγκη για στέγαση των προσφύγων ενώπιου του χειμώνα, ενώ είναι προφανέ ότι το κτίριο δεν παρέχει συνθήκε ανθρώπινη και αξιοπρεπού διαμονή του φιλοξενούμενου. Ε, να γίνει μια παρένθεση. Το κτίριο αυτό χρησιμοποιούνταν. Ε, Σαν αποθηκευτικό χώρο για διάφορα φανώ, ε, μάλλον άλλα υλικά κλπ. Που, που Πάμε, και δεν είχε και ηλεκτρικό ρεύμα. Ε, τέλο πάντων, έγιναν διάφορε, υπήρξαν διάφορε συμμαχίε. Ε, πέξανε και κάποια ξύλα, τέλο πάντων, μια με, με το Πάμε, κλπ. Μετά μέσα ε, ε, το φύλλο τους μέσα. Οι πρόσφυγες, να... πρόσφυγες, ναι φύγανε από το κτίρο. Δεν το πάμε είπε ότι δεν τους έδιωξε του πρόσφυγε. Απλά οι άνθρωποι μάλλον βλέποντα ε, όλη αυτή την κατάσταση στο Revί, μπορεί και να, <σφυγες> να τρώμα. και να απομυτεί, έτσι, έκανες, δηλυκή, σου μαζί, μα δύο πάμε όλο μα μάλλον από εκεί, και φύγανε. Έχει ενδιαφέρον ε, ένα σχόλιο που έκανε στην από την Διλήθυν, αριστεί γατζό. Και έχει λίγο ενδιαφέρον να διαβάσω. Mm -hmm. Για τα γεγονότα σήμερα στη Μητελήνη. Το κτίριο του Εργατικού Κέντρου είναι στην ουσία ένα ρημάδι ιδιοκτησία τη πότε εργατική αιστεία και σήμερα δεν ξέρω εγώ σε ποια κρατική διαδικασία εκπλήση ανήκει ο ΑΕΠ και τα ΙΤΕ. Το Παλαισβιακό Εργατικό Κέντρο είχε εγκαταλείψει εδώ και χρόνια το κτίριο mm -hmm. και αποφάσισε να το ξανανοίξει μόλι ιδρύθηκε η εργατική λέσχη Λέσβου ω στέκει ενώ το Πάμε, αν χρειαζόταν μεγάλο χώρο, έκανε εκεί τι διαδικασίε του. Εδώ και τέσσερις μέρες το κτίριο απέκτησε ξανά ζωή. Έγινε χώρο σε έκφρασης από το κίνημα που έχει αποκτήσει στη Λέσβο πολύ χαρακτηριστικά. Το PEC, δηλαδή το PQF, κινούνταν άνετα στο χώρο, είχε πρόσβαση σε όλα τα υλικά που είχε αποθηκεύσει εκεί. Δεν έλεγχε όμως την κατάσταση σε ένα χώρο σύμβολο για το κόμμα και αποφάσισε να την ανακτήσει εντός Σαουδικών, όπως λέει και η ανακοίνωση του κάποιου μέλη φίλος πάντων του που, που έχει, είδα, ας μην αναφέρουμε τον ε, Ένα χώρο που όλο ο στοιχείος δεν είχε σκεφτεί τόσους μήνες να ανοίξει για τους πρόσφιες, ούτε καν τις μέρες των μεγάλων βροχών του Οκτωβρίου. Η πράξη της ανάκτησης είχε όλα τα χαρακτηριστικά της προβοκάτσιας, Δημιουργία ένταση, στοχοποίηση συγκεκριμένων αγωνιστών, ακόμη και προσφύγων, με όλο το λεξιλόγιο των πιο μαύρων εποχών τη ιστορία του κομμουνιστικού κινήματο. <Ρεύνεσκο> Ήξεραν ακριβώ τι θα συμβεί και το επιδίωξαν. Δημιουργία ένταση, αντίδραση από του αλληλέγγυου, λεγόμενου για το ΠΕΠ και αποχώρηση των μεταναστών. Ε, μόνο θλίψη, ας ή να σκρατήσουν τον ΠΕΠ, το ποτάμι τη μαχητική αλληλεγγύη θα βρει τον δρόμο του. Έχει κάποιου τοίχου του Μαλιακόφσκιν, ωραίο να διαβάσουν. <Ρεύτε> Όταν θα παρουσιαστώ στου φωτεινού σα μέλλοντο στην Κεντρική Επιτροπή, θα έρθω πάνω από τη συμμορία τη Ποίηση των πλεονεκτών και Σαλταγόρων, Σίων Σαν Πολυσεβίγη ταυτότητα, κομματική, του 100 τόμους μαζί όλων μου των κομματικών βιβλίων. Ε, εντάξει, το συζητάμε και με τον πάνω πριν την εκπομπή. Οκ, okay, δεν ήμασταν μπροστά, δεν γνωρίζουμε με λεπτομέρεια τα γεγονότα, αλλά. Α δούμε ρε παιδί μου το, το γενικότερο πλάνο. Είναι κάποιοι πρόσφυγε, ωραία. Οι υποδομέ στη Λέσβο παραπέμπουν, έτσι κι αλλιώ εξ αρχής δεν, ε, δεν χαρακτηρίζονταν και από την λειτουργικότητά του. Οκ, okay, όσο περνάει καιρό, μάλλον και από τη χρήση από τόσου ανθρώπου που πάνε εκεί, δεν βρίσκονται σε πολύ, κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση οι υποδομέ αυτέ. Οπότε βρέθηκε ένα χώρο που ανήκει, α πούμε, στο Πάμε. Έτσι, λειτουργούσε σαν αποθήκη, δεν είχε ηλεκτρικό και οκ ήταν τέλο πάντων μια στιγμή για να βάλω να βωτε κεφάλι τη πρόσκληση. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν και να το πω έτσι πολύ ευγενικά και με επίκια η πιο σωστή διαχείριση τη κατάσταση από την πλευρά του πάμε. Εντάξει, εγώ το θεωρώ και ψηλοξε παιδί μου. Γιατί φοβηθήκανε τι, μην τους φάρνουν τα ηνία της αλληλεγγύης κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι στο κουκουέ, είναι ξοβαπανταρσία, είναι αναφικοί, είναι ότι για άλλο είναι αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να είναι. Καλώ κάνανε και πήραν την πρωτοβουλία να βοηθήσουμε τους πρόσφυγε και να τους πάνε κάπου. Δεν, αυτή η αντίβραση ήταν λίγο... Πολύ <κουεδίσθηκε> Το φιλυρό για το πάμε, εγώ και που το πάμε και πέρα. <Φιλβερό> για το πάμε είναι ότι το, το ίδιο δεν έβαλε πρόσφυγες, το πρόσφυγε στο εργατικό Αυτό <Φιλβερό> Και <δεν> ακριβώ, <έβαλε. Φιλβερό> <Χωρίς>, δηλαδή. Χωρί <Φιλβερό> ε, δικά μου άποψη είναι ότι έτσι κι αλλιώ, όταν ένα κίνημα κάνει μια πράξη αλληλεγύη, καλό είναι να την κάνει να βρετή ένα χώρο που δεν είναι κάποιο άλλο κίνημα. Παρόλο αυτό, το φυλερό είναι το ότι δεν έπρεπε να χρειαστεί η ομάδα αυτή η οποία έβαλε τι προσφυγε μέσα να του βάλει. Έπρεπε να του βάλει το πάμε του πρόσφυγε αυτού μα. Όποιο και να του βάλει, οκ. Okay. Τι φοβίζει και το πάμε, ότι θα χάνε το χώρο. Το χειρότερο είναι όμω άλλο και με αφορμή, όχι τόσο αυτό το οποίο έγινε στη Μητελήνη, αλλά το, μια τάση που υπάρχει. Το, και αυτό που έγινε στο Πολυτεχνείο, δηλαδή υπάρχει μια τάση σύγκρουση. Ναι, ε... αυτή η τάση που έγινε στο Πολυτεχνείο αναφέρεται στην Κυριακή. Ναι. Στο σκηνικό τη Κυριακή. Το σκηνικό τη Κυριακή ε, πήρε σαν αφορμή το σκηνικό τη που έγινε ακριβώ την προηγούμενη μέρα. Ναι. Κακό, κακό, ήθελα να ενημερώσουμε για τον κόσμο, την Κυριακή ε, στο πολυτεχνείο, μια ομάδα αναρχικών ε, χτύπησαν κάποιου ανθρώπους που θεωρήθηκε ότι ήταν κνίτες οι οποίοι άνθρωποι μάλλον δεν ήτανε κνίτες από Ήτανε τους Όκδε, του ναι. και... ναι. της Ανταρσία, του Βουλού και... Τέλο πάντων πήγανε, βγάλανε ανακοίνωση μετά, ζητήσανε συγγνώμη εντάξει, μαύρο, μελανό σημείο αυτό, μεγάλο πολύ μελανό σημείο δεν είναι σωστή στάση αυτή, ρε παιδί, μονός ανθρώπου που σε Εγώ θα βάλω σε πολλά, θα... πολλά εξαγωγή, γιατί είναι εξαγωγιστές και τέτοια, γιατί ανακοίνωσε ότι της Ροζινάντε ή του Σανταρσία, έλεγε άλλα πράγματα. Mm -hmm. ε, Δεν είχα ότι μια ομάδα από τα παιδιά αυτά, τα οποία προφανώς μπήκαν, λεπτήκαν σε όλο αυτό το πράγμα, mm -hmm. πεινέντες, είσαι Προφανώ και, και ζητήσανε συγνά. Αλλά η Ροζινάντε π.χ. καταγγέλει σε δικιά τη ανακοίνωση ε, μπράβου των εξαρχείων και ανθρώπου που πουλάνε προστασία σε μεγαζιά επειδή δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα. Και λοιπόν, Όχι απλά δεν μιλάμε για διάσπαση του κινήματο, αλλά δεν είστε καν κομμάτι του κινήματο. Χωρί βέβαια να αναφέρετε σε όποιον άνθρωπο. Ε, εντάξει, τώρα αυτά είναι, είναι, ε, είναι, τώρα... είναι παραπολιτικά στοιχεία. Δεν συζητάμε ότι δεν, δεν ήταν σοβαρή στάση αυτή. Ήτον, ήταν άκρη καταγγελία, οι ακήτες κάποιοι του φωνάζαν πολλοί από μέσα. Θα σας πάσουμε τα και... κεφάλια ακήτες. Mm -hmm. Πράγμα το οποίο δείχνεται κάποιοι, αν όχι όλοι, γιατί μπορεί να ξαφιαξά όπως λειτουργεί το πράγμα, mm -hmm. Ξεκινάνε μερικοί και μπορεί να τα πετσειρικε τα οποία απλά κάθονται στην πλατεία και είναι λίγο πιο θερμόεμα και τέτοια και να βγουν και αυτοί στο. Ναι, και, όμως... και να χειραγωγηθούν από περίεργε α πούμε διαθέσει κλπ. Σωστό, συμφωνώ, εγώ, δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι εδώ πέρα τι έγινε στην Εκκληλήνη, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η όλη ιστορία. Δεν, εγώ πιστεύω ότι τα γεγονότα, όσο και αν θεασμοί αυτοί που κάνανε το πράγμα αυτό να τα συνδέσουν. Ε. Είναι mm -hmm. εν μέρει ανσύνθετα γιατί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Ήταν μια επίθεση οποία έγινε σαν επίθεση του κόσμου χρυσανπητών. Δηλαδή, ξύλωσε οι γυναίκες έναν κεφάλι. Τι λέτε πάνω τώρα, ποια επίθεση χρυσανπητών, τι είναι, είναι αυτά που λέει στον εαυτό μου. Λέω ότι επίθεση η οποία ανοίγει κεφάλι ανθρώπων φοιτητών μια αριστερή οργάνωση. Ακόμα και αν είναι κλήτε, που δεν ήταν κλήτε, ή δέρνει μια γυναίκα. Προφανώ είναι μια επίθεση του κόσμου, δεν είναι επίθεση αγωνιστών του κινήματος. Ωραία, αλλά μην σε εκείνης, ναι σε χρυσαβιδική κοινήση και λοιπά. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί να ήταν ό,τι όρκο, Δημοκρατή, δεν το γνωρίζουμε. Α... Απ' έξω λέμε, <σταστασί> λέμε ότι ήταν πολύ λάθο τάση αυτή. Το να παίζουμε ξύλο τώρα έξω από το Πολυτεχνείο και είναι, δεν είναι εκνήτης. Αν <σταστασί> <δημι, στασίλω> είναι δυνατόν, α πούμε, για να ο κόσμο. Και σε μια περίοδο δικά που θα έπρεπε όλο το αυτοκίνητο να είναι εκνήτη. αυτά πέστε στο Πουκουέ. Το Πουκουέ πρέπει να τα πούμε. Τώρα στη Μητυρίνη εδώ πέρα, γιατί εγώ εκεί θέλω να επιμείνω. Ας πούμε. Εντάξει το άλλο, είπαμε, δεν χρειάζεται για να τα αναπαράγουμε. Ήταν ντροπή, ρε παιδί μου. Στην... Τι άλλη ντροπή μεγαλύτερη. Στη Μητυρίνη θεωρώ ότι είναι, λα... ότι είναι το μεγάλο λάθο το ζήτημα στη Μητυρίνη το γιατί το πάμε. Mm. Όχι απλά το ότι διάβγαλε τον κόσμο έξω, αλλά ότι μπορεί να πει να το πάμε να γυρίσει και του γίνει τον κόσμο χώρο. Όπω θέλω να έχω κάνει την αλληλεγγύη μου, εγώ πέρα. Oh. Oh. Ότι... μπορεί να το πει δηλαδή αυτό. Θέλω να σου πω ότι θα μπορούσε να mm. έχει το άλλο να το πει, δεν θέλω να έχει, ο έχει το αλλαφή, αυτό Μπορεί να πει με τέτοιες και εσείς μια συλλογικότητα και το, το Αν, μάλλον. Αλλο ο χώρος που, καθιά, που, που κάνει τις κόδες, τους όδες, τις πώς τα λένε ήταν άλλος. Εκεί πέρα λειτουργούν σαν να πατλήσουν. <σκλώσεις> μάλλον σου λέει, κρίνεται για αυτό που θα πει το Πάνα. Κρίνεται, μπορεί να το πει, θα κρυφτεί για αυτό το πράγμα. Και εσύ μπορείς, ρε παιδί μου, κίνημα να πει ότι εγώ το χώρο μου το κάνω όπως εγώ θέλω να το ελεγγύη. Μπορούσε να το πει αυτό το πράγμα. Ε, ρε, ε, το κάνουμε εδώ. Είναι ο γόνο μας, ε, δεν ήταν οικογένειες, α πούμε, που πήγε... πάνε με τόση βροχή τον Οκτώβριο, α πούμε. Μέχρι τώρα να καταλήξω στο κενό του Πάμεναλού. Το ότι το ίδιο έπρεπε να έχει δώσει ένα χώρο, και όχι μόνο το Πάμε, ότι κάθε οργάνωση, αυτό το οποίο έκανε αυτή η πρωτοβουλία, που ίσω είναι λάθο, α πούμε, για μένα είναι λάθο, Παρ' όλα αυτά, έπρεπε κάθε εκείνο και το Πάμε και η Ανταρσία το ίδιο να βρει να ανοίξει αυτόν τον χώρο του οποίον είχε μέσα πλακά και να βάλει μέσα πρόσφυγες, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ωραία, δεν το έκανε το ίδιο το Πάμε, πήγανε κάποιοι άλλοι και το κάνανε σε έναν χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται και ανοίγει στο Πάμε, τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Θα θα βγάλουμε τα Κάπω έτσι έγινε, όμως. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι για μένα όχι ξεφτίλα απλά. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έτσι κι αλλιώς είναι ντροπή, γενικά σε μια τέτοια. Δηλαδή στα κεφάλια των ανθρώπων αυτών που περάσαν από τα Σαφάρα, να παίζει τώρα ο καθένα με πολιτικά παιχνίδια. Ναι, δεν και θέλει ας... να θεωρείται κομμουνιστή και αριστερό, ε, όχι ελεύθερο, είναι δυνατό. Είναι θέμα, είναι μεγάλο ζωμί και το έχει και η ανακοίνωση τη Ανταρσία για το άλλο σκηνικό το οποίο έγινε. Η προσπάθεια ήταν ε, να δημιουργήσει ενό κινήματο ρήξη μεταξύ δυνάμεων του κινήματο, με του οποίου μπορούν να συγχωρέσουν πάρα, πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά εδώ που τα λέμε τώρα, ούτε να παίξουμε ξύλο με το ΠΑΜ, ούτε να παίξουμε ξύλο με αρχικού, να παίξουμε ξύλο δάσιο, Δεν είναι και, ας πούμε, και το οποίο κέρδισε η κοινωνία και α πούμε για κάτι το ακούει η κοινωνία εδώ. Ο άλλος πίτη του άκουσε ότι το, το, το πάμε και αρχική παίξανε ξέρω στην Μετιλίνη Άχι. Και άμα είναι και αυτός ανήκει στην ταμπληκτή αριστερά Προκαλεί γέννη τραπευσία Προκαλεί γέννη τραπευσία Και λέει δεν πάτε να πληθείτε Λέει εγώ που τα λέμε, κατ' ότε από τον περιστάσιο Και κυρίως το πάμε το λέει αυτό Το κατ' ότε από τον περιστάσιο είναι αλήθεια που δεν άνοιξε το χώρο Να βάλει ε, Πάει και αυτό <laughs> ε, <laughs> το ξεπετάμε και αυτό, δεν ναι, το κερματίσαμε. Το, το τερματίσαμε για αυτό. Αυτούμε. Για να πάμε στο πριν κλείσουμε. Ε, γιατί είμαστε όλοι Γάλλοι. <laughs> Εσύ έβαλε σημαία τη Γαλλία στο Facebook. Όχι, δεν έβαλα καμία σημαία εγώ στο Facebook. Ε, εγώ έβαλα σημαία. Εγώ έβαλα του Λιβάνου μια σημαία. Ε, γιατί πριν προηγηθεί η επίθεση αυτή στη Γαλλία, είχε προ... είχαν προηγηθεί πάρα πολλέ επιθέσεις στο Λίβανο, στη Συρία, στην Ιεμένη, στην Παλαιστίνη. Τι έκανα δύο μέρες πριν. Γίνει Την προηγούμενη, προηγούμε ακριβώς μέρη στο Λίβανο. Ναι. Ε, συγκεκριμένα, θέλω να διαβάσω το στιγμή ένα ε, γνωστός, κοινό μα γνωστός, μου στείλε ένα ωραίο το οποίο μου άρεσε. Το οποίο το ανέβασα ε, μισό λεπτό μόνο, παιδιά, δευτερόλεπτα μόνο, να βρούμε το κει να, μια μέρα πριν την πήρες Παρίσι, ε, Αυτό είναι για την επίθεση που λέμε, δύο βομβιστές καμικάζα να την σε πολυσύχναστη την περιοχή στα νότια προέφερτης της του Λιβάνου, του Δυρυτού. Σαράντα έναν εκκούς αφήσε πίσω ε, επίθεση και περισσότερο από 100 τραυματίες. Μετά από πολλές επιθέσεις αμάχων και τη χλέμία επιθέσει τη δικαστών δεν συγκίνηθηκαν και πολύ γιατί δεν ήταν Μα δεν και όλα Ναι. Σε Και να πέρα σάς... σε... Ναι, πέρασε τα πέρα πέρα πέρα σάς... τελευταία των ήταν αυτή μωρέ. Λέει, τι έχουν, 40 μωρέ, τώρα. <laughs> το που μου το από το Κασμίρ είναι Μην γιατί τα σου είναι στην Αίγυπτο, στο Αφγανιστάν, στο Κασαβάκι, στη Βαγδάτη, στην Τρίπολη, στην Αφρική. Γιατί τα δάκρυά σου βγαίνουν μόνο για την άρια αυτή. Απλά δεν σε νοιάζει γιατί εκεί δεν ζουν Ευρωπαίοι αλλά Ελαφραίοι. Τι έκανε όταν έμαθε πω τα σημερινά πολιτισμένα εθνικά κράτη και Ευρώπη είναι σπόνσορ του ISIS. Τι έκανε όταν η Ευρώπη σου ύψουσε φράχτε στου πρόσφυγε που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον ISIS. Τι έκανε όταν η Ευρώπη σου δολοφονούσε ο κορστιγόπουλο στο Αιγαίο. Τι έκανες ε, όταν οι χρυσαδιοί τη έκαναν πόγκρομ σε μετανάστες. Τι έκανες όταν οι μουλάδες ρασοφόροι έβαλαζαν κηρύγματα μίσους κατά των μεταναστών. Θα σου πω εγώ τι έκανες. Τίποτα. Αυτό που συνέβη στο Παρίσι αυτό που συμβαίνει σε κάθε, είναι αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα στη Μέση Ανατολή. Για όλοι ευθύνονται το ΝΑΤΟ, η ΙΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισραήλ και οι Μαριονέτες τους. Για κάθε τέτοια επίθεση στη Δύση έχουν προηγηθεί άλλε χίλιε επιθέσει τη Δύση στην Ανατολή. Από τα πιο κομικοτραγικά ε, που υπόθηκαν αυτέ τι μέρε είναι με αυτό το ρημάδι το διαβατήριο που βρήκαν ενό τύπου που πέρασε από την Πυρίνη, από την Κόα, που την που ήταν ένα από του τζιχαντιστέ τέλο ε, Και έγινε ολόκληρο θέμα ότι η Ελλάδα δεν προσέχει, δεν δει, ότι μπαίνουν εδώ πέρα αβέτα διάφοροι τύποι μαζί με του πρόσφυγε κλπ. Αντί να δούνε ότι οι, οι άνθρωποι που έκαναν οι τζιχαβιστές που έκαναν τις τρομοκρατικές επιθέσεις ήταν γέννημα θρέμα Γάλλοι σε Παρίσι και Βέλβιο. Και έγινε ολόκληρο ζήτημα τώρα, ολόκληρο θέμα, για ένα κινητό που χτύπησε σε κάποια φάση ενό τζιχαβιστή και πήρανε σήμα ότι ήταν στην Ομόνια Πατράκη που για ήτανε και Δηλαδή δεν καταλαβαίνουνε, δεν βλέπουν ότι... Τα άτομα αυτά γαλλοκούνται και μεγαλώνουν στο δυτικό πολιτισμό και τώρα Γαλλία και Βέλγιο είναι από του τα... πυλώνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay. Γιατί παρόλο που παίρνουν τη δυτική πεδία και τα λοιπά καταλήγουν να ζουν με εκρηκτικά και να βρουν κόσμο. Υπάρχει μια προπαγάνδα πάνω σε αυτό. Παρόντι οι τσιχαντιστέ, τουλάχιστον αυτό το που έχουμε δει σήμερα, τον τσιχαντισμό είναι ένα κίνημα καθαρά δυτικό. Βέβαια είναι, έχει θρησκευτικά στοιχεία μουσουλμανικά, ανατολίδικά. Αλλά είναι ένα κίνημα το οποίο είναι άνθρωποι που μεγαλώσανε στην Ευρώπη ή στην Αμερική, ε, σπουδάστηκαν σε Αμερικάνικα ή Ευρωπαϊκά κολέγια, είναι πιο ευκατάστατοι συνήθω. Κοίταξε ο μορφωμένοι. Μορφωμένοι. Συγκεκριμένοι από την ίδια την επιφάνεια. Όχι περισσότεροι. Δηλαδή παρότι είναι, είναι ένα κίνημα το οποίο έχει έντονα δυτικά στοιχεία, συμφέρει από την Ευρώπη και την Δύση, συμφέρει να πούνε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από, το, από τη Συρία. Όχι πω φυσικά τη δεν μπορεί να υπάρχουν εννοείται. Αλλά συμφέρει να πούνε ώστε να δικαιολογήσουν την Ευρώπη των πρακτών, την Ευρώπη τη καταστολή, την Ευρώπη που παραβιάζει τα θρησκευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων, την Γαλλία η οποία απαγόρευσε πριν από δύο χρόνια στη μουσουλμάνα γυναίκα να φορέσει βούργα. Να... Αυτή η Γαλλία. Για να δούμε και λίγο στην ουσία του το πράγμα, φονταμεταλισμό υπάρχει, υπάρχει ο φανατισμό, ο κλπ. Αλλά για μένα αυτό είναι η μάσκα. Από πίσω προφανώ το έχουμε καταλάβει λίγο πολύ όλοι ότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Εντάξει, είναι. Ο Άισι τι είναι στην ουσία. Ποιοι τον κάνανε. Ποιοι τον το κάνανε. Ο Πούτιν βγήκε τι προάλλε, αλλά δεν περίμεναν τον Πούτιν βέβαια, και είπε ότι τα κράτη του G20 δεν βοηθούν τον, ISIS. τον ISIS. ISIS Δεν είναι η υπεριαλιστική αυτή. Mm. Ο καπιταλισμό αυτή τη στιγμή σε κάποιε χώρε βρίσκεται στο απόγειό του. Το ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού το έχουν πει και άλλοι, α πούμε. Είναι υπεριαλισμό. Διαφωνούμε, συμφωνούμε, είναι υπεριαλισμό. Απ' τη μία έχει τον. Τον καπιταλισμό στο απόγειό του με, την, με τον υπεριαλισμό. Mm. Απ' την άλλη έχει άλλα κράτη να παραπέουν, όπω η Ελλανδίτσα, εδώ πέρα η, η Νότια Ευρώπη. Και μια λέγει στην Ανατολή να παίζουν όλα αυτά τα παιχνίδια. Mm. Τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, τα οικονομικά, πετρέλαια, το ένα το άλλο. Και καθόμαστε εμεί και κοιτάμε για τα διαβατήρια του τύπου που υπήρχε και ένα άλλο με διαβατήριο στη Σερβία. Πάντο βολικό το διαβατήριο. Πάντο βολικό. Ένα τρομοκρατήριο διαβατήριο. Ε, ο Άσι ήταν. Και σχεδιάστηκε γι' αυτό ακριβώ το οποίο έγινε να εδρεωθεί στην Αίγυπτο. Γιατί για να περάσει η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Αίγυπτο χρειαζόταν μια εξέγερση. Χρειαζόταν του παλιού δικτάτορε, του λέγανε, τον Καντάφη, τον, ε, τον Μουμπάρακ και όλοι αυτοί οι δικτάτορε που είχαν κοσμικά παρόντα κράτη να ανατραπούν, ώστε να περάσουν από μια φάση δικτατορία οι λαοί αυτοί. Και μετά η δικτατορία να δώσει τα δικαιώματα, να έρθει μια αστική δημοκρατία και να έρθει και η Ευρωπαϊκή Α και, και η Συρία. Ο Άισι ήταν το όπλο για να πέσει Άσαν, ο Άσαντ, ο οποίο είχε ένα, κρά, ένα κράτος κοσμικό, που προφανώς ήταν το, το δημοκρατικό το πέλειο κράτος. Ένα κράτος κοσμικό, το οποίο οποίος δεν, δεν, δεν ήταν το όριο των Αμερικάνικων πολυεθνικών, των Γαλλικών πολυεθνικών και των Ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Έπρεπε να πέσει ο Άσαντ, να κάνουν το γεωπολιτικά τους παιχνίδια, να έρθουν οι επενδύσεις τους. Μόνο προς τον Άσαντ υπήρχε η Ρωσία από πίσω. Δηλαδή υπήρχε υποστήριξη τη Ρωσία. Πράγμα το οποίο τους δείχνει τώρα ως Αμερικάνους ότι συνεχίζοντας με τον Άισι. Και παρατήραμε αυτόν τον πόλεμο δεν κερδίζουν κάτι. Mm -hmm. Και τώρα ξαφνικά έχουν βρεθεί να πολεμάει τον ISIS και να παίρνουν άλλο μέσω του ISIS για να κάνουν μέτρα καταλήγου παγορεύεται και κινητοποίηση. Mm -hmm. Σε γαλλία. Σε γαλλία απαγορεύει την κινητοποίηση που έχει αναγκληθεί υπό το φόβο των εκμοκρατειών ελληνών. Δηλαδή mm -hmm. ο ISIS μπορεί να δώσει άλλο σε οποιοδήποτε mm -hmm. παρακάτω, να βάλει βαμπά, να κάνει μια έκρηξη mm -hmm. και, και από από την την άλλη, να την άλλο να ψηθούν τα κατασταλικά μέτρα. Είναι κατεύθως σορτώσεις, δεν νομίζω πως είναι εγώ. Είναι, είναι δω, οι επιρροές και οι συνέπειε. Γι' αυτό είναι τουλάχιστον υποκριτικό ρε βέβαια, μου να λέμε όλο αυτό το πανηγυράκι, το οποίο έχει γίνει τώρα, το είμαστε όλοι γάλλοι. Το είμαστε και, όλοι. και να βάζει ο άλλο ο κλαρίνο γαμπρό. Ναι, ναι. <στονίτρια> τη γελιότητα, <φωτογραφία> η <στονίτρια> που <της> Μέχρι <στονίτρια> χτε δεν ήξερε τα χρώματα της Ιταλίας. Γαλλίας. το έχει μια φωτογραφία που είναι έξω από το Και αυτήν την φωτογραφία με σημαία της Ή έχει μια φωτογραφία εξέκοντα. Και τώρα να λέμε, γιατί αυτό δεν είναι πολύ υποκριτικό. Αυτό είναι και δηλαδή. μια φωτογραφία με έξω. Και Ή φωτογραφία μετά σημαία. Δεν λίγη τσίπα, δηλαδή εγώ σου λέω του λοιπόν ττάξει μην όσο πέρα μήκες αίσθηση Το της άνθρωποι παντού στη γη και μόνο στη Γαλλία Λίκονται, ναι, Δικαιολο... ναι. Δικαιολογείται mm. Δικαιολογείται δεν σε έφεραν οι συγκυρίες Δεν δικαιολογείται, αιτιολογείται Αιτιολογείται, καλύτερο σωστό, τόσο σωστό είναι αιτιολογείται Λοιπόν, δεν ήσουν ένα μπράβο <laughs> Δεν είχε μάθει δεν ήξερε. Είδε ένα χτύπημα μπράβο ω άνθρωπο και συγκινήθηκε. Λοιπόν, το κάνουμε. Ωραία, όλοι συγκινήθηκαν να του ακούσουν. Προφανώ. Το, το κάνει <στά> που το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να αλλάξει μια φωτογραφία από αυτή την ξεφύγει στου άνθρωπου από του οποίου εσύ συγκινήθηκε. πεθάναμε όταν μου ξέρει μια φωτογραφία και μου δεν έχει δει με τη σειρά τη γαλλία. Ναι, αυτό πρόκια, είναι το μυστικό. Και μου ανεβάζει μετά σε σου ή σε αλλή ό,τι σου κατάειδε για το πει συγκινημένο. <laughs> Τρελάδε καλά <laughs> Γιατί είναι πολλές φωτογραφίες τέτοιες Απλά ο θρησκευτικό φανατισμό Χρησιμοποιείται σαν εργαλείο αυτή τη στιγμή Για την εξάπλωση και την ε, την, ε, την ισχυροποίηση του καπιταλισμού παγκοσμίως Όπως ο φασισμός πίσω, Δεν είναι ό,τι φαίνεται η ιστορία αυτή λοιπόν, Πρέπει λίγο να αρχίσουμε να το να το βλέπουμε πιο βαθιά το πράγμα Δεν να το βλέπουμε φανιακά Γιατί βγάζουμε λίγο συμπεράσματα και βγαίνουν να κάνουμε πανηγύρι τώρα οι διάφοροι α πούμε Οι διάρυνες, ρίχνουν, η διάφοροι, διάφοροι, διάφοροι και οι διάφοροι και εντάξει, την πληρώνουν οι Οι δεν είχαν καμιά όρεξη, σκοτώθηκαν να πήγαν από τη Συρία. Επειδή του έσπαζε Δεν Άιζε. Ναι, με του Ναι, δηλαδή. Τι Λοιπόν, Κασμίρ. Ναι. With. Για στην ουσία διασκευή του Κασμή, τον Led Zeppelin, ε, από το Live στο Glastonberg του 1995, υπάρχει μια καλύτερη ε, εκδοχή του κομματιού αυτού, αλλά δεν μπορούσαμε να το κατεβάσουμε, δηλαδή με δικαιωμάτων κλπ, αλλά και αυτή η εκδοχή είναι αρκετά καλή. Πάμε να το ακούσουμε. Γενικά ένα σχόλιο που θέλω να κάνω όσον αφορά αυτό το κομμάτι είναι ότι όταν παντρεύονται, το έχουμε ξαναπεί, ε, διαφορετικά είδη μουσικής Και το κάνει ωραία και όλα, όσον ναι, ναι, βγαίνει ένα αποτέλεσμα απίστευτο Και είναι και ένα μήνυμα αυτό, αν θες Ότι όταν ε, με σεβασμό συνδυάζονται διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί πολιτισμοί ε, Το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι πολύ καλύτερο από το κάθε ένα ξεχωριστά. Από τη α πούμε, την ηλεκτρονική μόνη τη ή με τη... τα παραδοσιακά, ξέρω εγώ, του Λιβάνου ή τη Αιγύπτου κλπ. Ενώ αντίθετα, έχει... όταν το συνδυάσει με, τη... με τη Δία και με, το... με την πίεση, βγαίνει ένα μετώση λίθο. Ο ναι, οποίο δεν ακούει. Αυτό έχει και άλλε προτάσει. Αλλιγορικά, αν θέλετε να το δούμε. Α τα ακούσουμε. Α τα ακούσουμε και να πούμε ότι σήμερα είμαστε όχι μόνο Γάλλοι. Σήμερα είμαστε Γάλλοι, είμαστε Άντιοι, είμαστε Σύριοι, Σύρι, Πατιστανοί, ε, είμαστε Ελληνες <laughs> φυσικά. Είμαστε λοιπόν κάθε λαός στο πλανήτη, ο πούρνι, όπου... mm. κάθε λαός πλανήτη, όπως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ή που φέρει υποφέρει... από ψήθους δολοφόνους των Άων. Λοιπόν, να το αναφέρουμε, γιατί να εγκαζόμαστε να το κόψουμε, καθώς είναι καλύτερο το κομμάτι, το χρησιμοποιήθηκε από 6-6. Ε, ότι, άμα έχω πατρήσει επισκολύ του «Casmir with the Egyptian Orchestra», mm -hmm. ε, θα σα βγει αυτό το τραγούδι, που είναι ένα ωραίο πάντρεμα. Αυτό «Glass and Berry», ναι, ναι, βγαίνει, βγαίνει. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον Κωνσταντίνο, στον Σταμάτη, ο οποίος λέει, ελληνικά, προβοκάτσιες. Ε, και γραμμαζίζει κομματάρα, σχολιάζει κομματάρα προφανώς για το τραγούδι και το πριν το όσο. Ή για το imagine, τη τηλεσκευή από το Perfect Circle ή το, από του το Regulator. τα δύο, αλλά και τα δύο είναι πολύ ωραία. Ένα σχόλιο, δύο σχόλια με τρία ερωτηματικά προφανώ στου <laughs> <laughs> Το ένα την κορώνα, προφανώς, για το Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο ήταν Και, ήταν, <laughs> ε, και το τύπου μάλλον μάλιστα. Ε, να πούμε ότι μια και λέγαμε για Καραγκιόζη, για τέτοια και για διάφορα κομμάτια τη πολιτική. Ε, είχαμε ωραία δήλωση του Άντων Γεωργιάδη, δεν είπε μόνο ανέκδοτα στην πρωθυλογική του φιέστα, δεν είπε μόνο το ότι είμαστε εξίπερήφανοι, δεν είπε μόνο ότι stand up comedy, δεν έκανε μόνο αυτό. Γύρισε και είπε το ότι άμα νικάγαν εδώ οι αριστεροί. Ποιος εννοούσαν οι αριστεροί. Α, το ξαπέστε, αναφερόταν τότε, έχετε σπέα το σα. Ε, το πιασε το άρμαντο ασφαλή, τι θέλετε να κάνω, αν τότε αυτοί, άμα πάτε λέει και δείτε στις άλλες χώρες που νικήσαν αυτοί και επικρατούσαν αυτά τα γινότανε, και βλέπατε που πηγαίνουν του αντιφρονούντε, τότε λέει θα βρίσκατε τα ξερονήσια σαν το Χίλτον. Α, και έφερε σε τη διαστολή που με εξαιρωνήσει. Ναι, απλά αναπαρήγαγε, αυτό που είχε πει κάποτε ένας μεγάλος, αλλά μικρό τελικά πολιτικός, το ότι η Μακρόνισσος είναι ο Παρθενών τη Νέας Ελλάδα. Φυσικά αυτό αναπαρήγαγε. Και καταλαβαίνουμε τι ακριβώ θα θέλανε οι Αγιεωριάνιδες και ο κεφτός. τα ναι. Ο Παρθενών της Νέας Ελλάδα. Τελικά δεν είναι ο Παρθενών της Νέας Ελλάδα, είναι το Χίλ και προφανώς τέτοια θέλουν. Και τέτοια θέλουν ακόμα ότι είναι το, το βοήθεια, σαν όρους αυτός, οι οποίοι επικρατούν και υπάρχουν ακόμα και επικυβέρνηση αριστεράς και τους περάζει κανένα. δεν λέμε κυβέρνηση αριστερά που είναι, μπορώ να Όχι, το έχω το από τότε. Mm. Άλλο αριστερή κυβέρνηση και άλλο αριστερά. Ah. Αριστερή κυβέρνηση που εφαρμόσουν αριστερή πολιτική. δεν <laughs> <αριστερά. laughs> Ε, να αναφέρουμε πριν κλείσουμε ότι σήμερα το Συνεκλατεία θα προβάλλει ε, στιγμιότυπα όσα έχουν διασωθεί από το, την παράσταση το Μεγάλο Μαθτσίρκο. Ε, θα ένα, παίξει όλη η παράσταση. Θα παίξει όλους <συμπλίδι> ναι. Θα έχουμε κάποια πλάνα όσα έχουν μπορέσει να διασωθούν ε, από αυτή την παράσταση. Θα ε... έχουμε μια ιστορική αναδρομή. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα μοντάζο που όταν μπαίνουν, γιατί το μεγάλο μα να πούμε: Ότι πιάνει το ζήτημα τη ανεξαρτησία τη Ελλάδα από τη μέρα ίδρυση του ελληνικού κράτου. Ναι. Και είναι η έλευση του όθανα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο με την εθνική καταστροφή, η κατοχή, mm -hmm. το πάντα και έχουμε ένα μικρό κομματάκι σε κάθε. τέτοιο απόσπασμα. Μαλιά... Συγγραφέα, να πούμε: Ιάκολο Καμπανέλη. Είναι Ιάκολο Καμπανέλη, συγγραφέα και αυτό είναι πρωτοβουλία Καζάκου και. και είναι... τη Καλίνα Καρέζη. Καρέζη. Παίζει, είναι με μουσική Ξαρχάκου, που είναι η Κουξεντούρη. Ναι. Να διαβάζουμε την περιγραφή, το Νοέμβριο του 1973 στο Αθήνα, απέναντι ακριβώς στο Πολυτεχνείο, ανεβαίνει το μεγάλο Αμαστέρκο του Ιάκουμπου Καμπανέλη, με πρωτοβουλία και συμμετοχή του Κώστα Καζάκου και της Τζέρις Καρέζα. Αλλά και ένα μεγάλο, ενός μεγάλου του ποιών, όπως το Παγιανόπουλος, Καλαβρούζος, Καλαμπρούζος, Κούρος, ο Κωνσταντόπουλος, ο Στερλέγκα, ενώ παράζει τη δίκη του Μουστιτού και την Πολύτεχνία του, του Ξηλούρε. Η θεματική είναι η στην ιστορία του Ελληνικού από την είδηση του Ρότο ταξ από την ίδρυσή του το 1830 μέχρι την ναζιστική κατοχή, σε συνάρτηση με τον ρόλο που παίξαν οι μεγάλε δυνάμει σε κάθε βήμα. Η λαϊκή απήχηση υπήρξε τεράστια, καθώ το κοινό εντοπίζει αμέσω τα αντιδικτατορικά συνθήματα τη παράσταση. Μερικά από τα οποία γίνονται λίγε μέρε μετά συνθήματα τη εξέγερση του πολιτισμού, όπω το γνωστό ψωμί Παιδία Ελευθερία. Καζάκο, καρέζι και Ξηλούε παίρνουν μάλιστα μέρο στην εξέγερση, Φτιάχνοντα κόπιε από τι εκπομπέ των αγωνιζόμενων φοιτητών. Η ασφάλεια που παρακολουθεί από κοντά το θέατρο εισβάλλει στο σπίτι τη και συλλαμβάνει την καρέζα. Οι συνθήκε αυτέ οι μη είναι ο λόγο που σήμερα η παράσταση δεν διασώζεται ολόκληρη στην θεατρική τη μορφή. Σήμερα έχουμε στα χέρια μα ολόκληρο μόνο το ηχητικό μέρο του ιστορικού έργου του Ιάκου Καμπανέλη. Αμέσω μετά τη μεταπολίτευση στι 3 Αυγούστου του 74, το έργο ξανανέδεικε με την προσθήκη των λογοκριμένων σκηνών και ενό τραγουδιού το προσκύνημα στο φινάλι της παράστασης για τους νεκρούς του Πολιτεχνέου. Σήμερα παραμένει διαχρονικό έργο που συμβολίζει τους αγώνες του νεκού λαού για την εθνική του ανεξαρτησία και την εθνική του κυριαρχία απέναντι στην ξενοκρατία και το πολιτικό σύστημα που την υπηρετεί ακόμα και σήμερα. Πάμε και εμείς στην αυγή. Ούτε το προσκύνημα, το κλείσιμο λοιπόν του μεγάλου μας τσίρκου του Ιάκωβου Καμπανέλη. Σας αφήνουμε να το ακούσετε, σας χαιρετάμε. Και ραντεβού σήμερα 7.30 ώρα στο παλιό δημασίου το νερό για την προβολή. Και μετά πάλι την Κυριακή στις, μετά τις 6 ώρα ε, στην Εστία Νομίας. Γεια σας. Αλλά πολύ είναι η κατάργηση του έμφυα ο έμφυα είναι ένας φόρος λεμιτόμος ένας φόρος παράλογος δημεύει την ιδιωτική περιουσία Του κόπους και τους μόχθους ε, μια ολόκληρης ζωής Βαράτε και το φιλότιμό μου τα χαράματα και βάζω τι φώνε. Γαμώ την αγανάκτηση γαμώ το κέρατό μου. γεμίσαν μεί σαν φαντάσματα. Του κόσμου εσκηνέ. Θα αντικαταθεί από φόρρο μεγάλη ακίνητη περιουσία. τους प्रोडक्ट्स κατικίας αυτή σε σάχθια λεμέν να φανές κατά να φανές κατά σε σάχθια λεμέν οσκανα κατά το 2015 ναι δεν θα πληρώσουν επι να μην υπήρχε το μνημόνιο, πρέπει να το έχουμε φεύρει. Να πάνε σκατά, να πάνε σκατά α, α, α, Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είμαστε όλοι τσιχαντιστές. Ακολουθεί σε επανάληψη η ώρα του κηρύματος «Δεν πληρώνω νέο μέτωπο». 13 Νοεμβρίου 2015 Καλησπέρα, είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του κινήματος Δεν Πληρώνω, ενιαίο μέτωπο. Σήμερα με την εκπομπή θα παρουσιάσουν ε, η Μαρία Λεκάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ο Διμήτης Ζαχαρίας, ε, μέλη του κινήματος. Ε, ερχόμαστε από τη χθεσινή πορεία που ήταν ε, μεγάλος εγώ και Παλμό, και φυσικά το σύστημα φρόντισε να τη διαλύσει πάλι με τους κυβλοφόρους στους οποίους όποτε βλέπετε ότι απειλούτε τους μέσα στον δρόμο πλήρως ελεγχόμενοι